Στον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη, και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη τις συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτζιο Αλμπίντο 14. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μα πλήρωμα και εκπέμπουμε εκεί κάτω τα μηνύματά μας... με την ελπίδα ότι θα φτάσουν στους άγνωστους παραλήπτες τους. Κοιτάμε από εδώ ψηλά, από το υπερπέραν... από την απόλυτη υψηλή εποπτεία... εκεί κάτω την σκοτεινή πλέον γη, και κοιτάμε όμως και προς τα άστρα. Άνταστρα περάσπερα. Σκεφτόμαστε ότι κάθε άνθρωπος εκεί κάτω... κρύβει ένα άστρο μέσα του... κάτω από την αστροφεγγιά... Που βρίσκεται από πάνω του και ίσω να μπορέσει κάποια στιγμή να λάμψει το άστρο του κάθε ανθρώπου και έτσι να πλημμυρίσει αυτή η σκοτεινή γη από μια αναπάντεχη μυστική φωταγωγία. Η συγκυβερνήτριά μου εδώ δίπλα μου είναι έτοιμη μαζί με το playlist τη. Ε, είναι σήμερα αυτή που επιλέγει τα μουσικά κομμάτια που θα εκπέμψουμε εκεί κάτω προ τη γη και ο μυστικός διαστημικός σταθμός ήδη έχει αρχίσει και στρέφει ε, τις συσκευές του για να αρχίσει να εκπέμπει τα μηνύματά μας. Η κατάσταση του ανθρώπου εκεί κάτω είναι απελπιστική από ό,τι βλέπω. Είναι απελπιστική όχι γιατί οι κατάσταση είναι απελπιστικέ αλλά γιατί αρνείται να δεχθεί και να πιστέψει στην ελπίδα. Ξέρετε, η ελπίδα είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος και των πάντων. Εγώ είμαι θυμωμένος. Περπατώ στον δρόμο και κοιτάω γύρω μου και δεν καταλαβαίνω πως βρεθήκαμε όλοι μας σε αυτή την κατάντια, όταν το ανθρώπινο πνεύμα είναι τόσο υπέροχο και τόσο θεϊκό και έχει καταφέρει τόσους πολλούς πνευματικούς τριάμβους πως την πατήσαμε έτσι χωρίς να το καταλάβουμε πως βρεθήκαμε αδιαμαρτύρητα σε αυτή την καθημερινή μιζέρια σε αυτή την απογοητευτική και αποθαρρυντική και απαράδεκτη καθημερινή πραγματικότητα αναρωτιέμαι πως αντί να υλοποιηθούν τα ευγενή όνειρα και τα οράματα της ανθρωπότητας και να ζούμε μέσα σε αυτό που τώρα ονομάζουμε πια ουτοπία, ξέρετε, ο ουτόπος είναι ο μη τόπος, ο τόπος που δεν υπάρχει. Και βρεθήκαμε, αντί να βρεθούμε στην ουτοπία μας, βρεθήκαμε φυλακισμένοι στην μαύρη συντερένια φυλακή, όπως γνωστικά αποκαλεί τον κόσμο μας ο Φίλιπ η Ντίκ. Σε αυτή την ασχήμια την καθημερινή, στο καθημερινό αδιέξοδο, στην ομοιρία, στους εκβιασμούς που δεχόμαστε στην υλοποιημένη και παγιωμένη προσβολή εναντίον του ανθρωπίνου πνεύματος οι περισσότεροι αποκαρδιωμένοι, αυτοματικοί, παραδομένοι και απελπισμένοι, κοιμισμένοι γιατί δεν κάνουμε μια γενναία προσωπική επανάσταση ενάντια σε αυτό το συχαμένο πράγμα που έχει κατασκευαστεί τεχνητά γύρω μας και μέσα μας και που μας δεσμεύει με τόσο άπειρους τρόπους τις μεγαλύτερες ανοησίες και βιασμούς της ψυχής μας γιατί δεν αποζητούμε με όλους τους τρόπους την ελευθερία μας, την αληθινή προσωπική ατομική ελευθερία μας, τη δικαίωση των ονείρων μας, τα δημιουργικά οράματά μας, την υλοποίηση των αγνών και βαθύτερων επιθυμιών μας, τη δικαίωση του έρωτά μας για την αληθινή ζωή, μαζί με αληθινούς ανθρώπους και όχι με ανθρωπάρια που σέρνονται τιμοθάνατα από εδώ και από εκεί νομίζοντα ότι ζουν γιατί δεν δραπετεύουμε άμεσα από αυτή τη μεγάλη συνομοσία, στην οποία δεν συμμετείχαμε ποτέ και δεν εγκρίναμε ποτέ και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει η οποία μας οδήγησε με συνοπτικές διαδικασίες σε μια φυλακή του πνεύματος και του σώματος και των δυνατοτήτων και των πιθανότητων μας που μας κλείδωσε στην κατάσταση του να μην ξέρουμε τι μας γίνεται του να αγωνιζόμαστε για σαχλαμάρες που θα την καταστήσουν την αίσθησή μας για τη ζωή, που μας οδήγησε καταναγκαστικά σε ανύπαρκτες αφύσικες υποχρεώσεις, σε άχρηστα ή ευνόητα δικαιώματα, δεδομένα δηλαδή θα πρέπει να είναι, σε τεχνιτές ευθύνες, σε απαράδεκτα περιβάλλοντα, σε αναγκαστικό συχροτισμό με τους χειρότερου ανθρώπους, σε καταράκωση του ανθρώπινου νου, σε στήρωση των μοναδικών ιδιαίτερων ανθρώπινων δυνατοτήτων στη λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου των ιδιαίτερων ανθρώπων σε περικοπή και αποκλεισμό της φαντασίας, της έμπνευση, της ελπίδας, της διανόησης, της δημιουργίας, της περιπέτειας της εξερεύνησης, της υπέρβασης γιατί δεν επαναστατούμε άμεσα με όλες μας τις δυνάμεις Ενάντια στην προσωπική φυλάκη μας Αλλιώ, συνταξιδιώτε μου Γιατί να ζούμε Απλά για να επιβιώνουμε Να επιβιώνει τι Το συγχαμένο πράγμα στο οποίο έχουμε οι περισσότεροι μεταμορφωθεί που είναι για λύπηση Ποιοι είμαστε στα αλήθεια Τι έχουμε να πούμε Τι έχουμε να κάνουμε στα αλήθεια Πού θα μας βγάλουν όλα αυτά Ποια κληρονομιά θα αφήσουμε Για το μέλλον Τι θα απαντήσουμε στα παιδιά μας Όταν θα μας ρωτήσουν Πού ήσουν εσύ, τι έκανες, για, όταν θα τελειώσουν όλα ή θα κοντεύουν να τελειώσουν όλα, όταν θα έχουν τελειώσει τα ψέματα, θα αναρωτηθούμε, δεν θα αναρωτηθούμε, τι κάναμε στη ζωή μας, γιατί ζήσαμε, γιατί τελικά δεν κάναμε αυτά που ονειρευόμασταν, γιατί ήμασταν τόσο φοβιτσιάριδες, τι φοβόμασταν και τι σημαντικό κάναμε τελικά, τι θα απαντήσουμε στο δημιουργό μας για το πώς καταντήσαμε την ψυχή μας. Τι θα πούμε στις επόμενες γενιές; Θα τους αφήσουμε τη δειλία μας Τους τρόμους μας Τα λάθη μας και την ανοησία μας Την άγνοιά μας Την απελπισία μας και τα διέξοδά μας Ή μήπως θα τους πούμε να ευχαριστημένοι Που τους αφήνουμε την τεχνολογία μας Τα λεφτά μας, τα ήθη Τα καταπληκτικά μας Και τους νόμους και το κύρος και το κατεστημένο μας Γιατί δεν γινόμαστε καλύτεροι Without the light or the darkness, come. Hold oh, through the night, the shadows will run, fend off the enemy. Sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel Change on the rise. Mm -hmm. What good's a man who's lost his soul? Can't take a stand mm -hmm. when his flame's gone.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 going strong, headed up down the river. Oh Lord, I feel the reveling, I feel the change on μου, γιατί δεν επαναστατήσαμε, γιατί δεν πολεμήσαμε, γιατί δεν δραπετεύσαμε από το άδικο κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο μας έχουν εγκλωβίσει; γιατί δεν αντισταθήκαμε, γιατί δεν αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει τελικά, γιατί όταν εμείς το καταλάβαμε, όσοι το καταλάβαμε, δεν ενημερώσαμε και τους άλλους ανθρώπους για το τι συμβαίνει. Γιατί δεν κάναμε άμεσα και δυναμικά κάτι γι' αυτό, για τον εαυτό μας έστω. Γιατί φοβηθήκαμε, τι φοβηθήκαμε τελικά. Τι χειρότερο θα μπορούσε να μας συμβεί πέρα από αυτή την κόλαση την καθημερινή στην οποία ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θα μου πείτε τουλάχιστον ζούμε, Κουτά στραβά επιβιώνουμε. Θα μπορούσαμε να είμαστε πεθαμένοι ή άρρωστοι θα μου πείτε. Μα είμαστε. Ζούμε τη ζωή του πλήθου, δεμένοι χειροπόδαρα, εκβιασμένοι, ξεγελασμένοι, υπνοτισμένοι, σαν εκρίζουμε ή σαν άρρωστοι. Αποδεχόμαστε αυτή την καθημερινή εχθρική πραγματικότητα και έχουμε περιορίσει τον αληθινό μας εαυτό μόνο στι φαντασιώσει. Και έπειτα, δεν μπορούμε ούτε και αυτέ να τι φαντασιωθούμε, γιατί ούτε και αυτό επιτρέπεται. Και ούτε να μιλήσουμε για αυτέ μπορούμε. Απαγορεύεται η φαντασία. απαγορεύεται τα όνειρα. Απαγορεύεται η ελπίδα. Απαγορεύεται η υπέρβαση. Απαγορεύεται μια άλλη οπτική των πραγμάτων Απαγορεύονται οι εναλλακτικές πραγματικότητες Και η εξερεύνηση προς αυτές Και ξέρετε Πρόκειται να πεθάνουμε Η ζωή περνάει και φεύγει Και δεν γυρίζει πίσω Το ρολόι μετράει τα λεπτά αμήλικτα Το κάνει και όταν εσύ δεν προσέχεις Τικ τακ τικ τακ Χάνουμε πολύτιμο χρόνο Θα μα θυμάται κανείς άμα θα φύγουμε από εδώ θα έχει καμιά σημασία το ότι υπήρξα κάποτε και εμείς εδώ Θα έχει άραγια σημασία πως νιώθαμε Γιατί φοβόμασταν Γιατί δεν κάναμε όσα κάναμε ποιο είχε δίκιο, ποιο είχε άδικο ποιε ήταν οι αδυναμίες μας, οι δικαιολογίε μας Μήπως δεν θα είμαστε παρά αμεληταία συμβάντα Μήπως δεν θα είμαστε παρά σκουπίδια που κάποιο θα παραπετάξει Και μήπως είμαστε από τώρα ξεγραμμένοι και θαμένοι Και είμαστε στα αλήθεια Είσαι κάτι τι ακριβώς είσαι Λοιπόν Σκεφτείτε Απλά αυτό και μην απελπίζεστε Όσο έχουμε χρόνο ακόμη Για να αντιδράσουμε Για να αντισταθούμε Δεν είμαστε στα αλήθεια ξεγραμμένοι Αλλά να θυμάστε όμως Ότι ο χρόνος δεν θα μας περιμένει Και μετά θα είμαστε Στα αλήθεια πεθαμένοι Ποιος πρόδωσε όλα τα ευγενή πρότυπα Του ανθρώπου και μας δέσμευσε σε αυτήν την κατάντια. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Είναι μια καυτή, αληθινή, σημαντική, φωτεινή ερώτηση. Ποιος πρόδωσε όλα τα ευγενή πρότυπα του ανθρώπου και μας φυλάκισε και μας δέσμευσε σε αυτήν την κατάντια. Ποιος είναι να σου πω. Εσύ. Εσύ που με Είσαι ως τώρα προδότης του ανθρώπινου πνεύματος. Προδότης των αληθινών ανθρώπων. Προδότης των Θεών, προδότης της φύσης και του σύμπαντος. Προδότης των άστρων. Και όλοι μας είμαστε προδότης των ελπίδων και των ονείρων μας. Προδότης των ευγενών πνευματικών πατέρων και μητέρων μας. Του παρελθόντος. Προδότης τη αληθινής ζωής αν δεν αποφασίσουμε να ξυπνήσουμε να δούμε τι συμβαίνει να αντιδράσουμε να αποφασίσουμε να ζήσουμε στα αλήθεια και να υπερβούμε τον μικρό δειλό εαυτό μας Εάν δεν πολεμήσουμε τον κόσμο μαζί με τη φωτεινή πλευρά ενάντια στη σκοτεινή αν δεν πολεμήσουμε την κατάντια μας και τους δεσμοφύλακες μας και αν δεν αναζητήσουμε το θαυμαστό την ουτοπία τον τόπο που δεν υπάρχει αν δεν εκφράσουμε και δεν υλοποιήσουμε το όνειρο και αν δεν δικαιώσουμε τον δημιουργό μας. Μakuikanische Kiekshu. Mm -hmm. mm -hmm. My gospel streams of justice. My word stuck on the ground to plant my seeds of right in the evil ground. I found So I stand fast and ready when the wolf knocks at the door, when neither fear nor anger All will be restored. Το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο παντελή για Σήμερα τη νύχτα όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10, ο μυστικό διαστημικό σταθμό είναι εδώ. Εκπέμπουμε τι συγχρότητε μα ψηλά από τα άστρα εκεί κάτω στη γη αντάστρα, περάσφαι. Και αναμεταδίδονται οι συχνότητε μα από το ίντερνετ ρίδιο Αλμπίτο 14. Είμαστε εδώ με τη συγκεκριμή μου. Εκπέμποντας τα μηνύματά μας και παίζοντας τις μουσικές που έχει επιλέξει σήμερα η συγκυβερνήτριά μου για να εκπενθούν εκεί κάτω σε εσά. Είμαστε πνεύματα. Μπορεί να είμαστε πολλά πράγματα ή μπορεί να μην είμαστε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είμαστε πνεύματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διπλή ζωή. Τη ζωή του σώματός μας και τη ζωή του πνεύματός μας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι πνευματικό. Επικοινωνούμε πνευματικά. Δεν κάνετε κάτι υλικό, δεν κάνετε κάτι στην πραγματικότητα, δηλαδή στην πρακτικότητα. Αυτή τη στιγμή που με ακούτε λειτουργείτε με το πνεύμα σας. Είμαστε πνεύματα. Και ξέρετε, το πνεύμα μεγαλώνει, όπως μεγαλώνει το σώμα. Ξεκινάμε από μικρά μωράκια. Τι είναι αυτό που μας κάνει να μεγαλώνουμε. Η τροφή η ανάπτυξη που είναι προγραμματισμένη στο σώμα μας από τη μία και από την άλλη η τροφή, η ιστή που παίρνουμε και όλα τα γνωστυχία ε, ε, που παίρνουμε τα οποία προσθέτουν στο σώμα μας και σιγά σιγά αυτό το σώμα μεγαλώνει το ίδιο ακριβώς ισχύει για το πνεύμα μας υπάρχει όμως μια ερώτηση το πνεύμα το οποίο προστίθεται στο πνεύμα μα και μεγαλώνει το πνεύμα μας από πού προέρχεται Έχεις το, είσαι, είσαι και έχεις το ίδιο πνεύμα που είχες και ήσουν όταν ήσουν αμορό Όχι Όλο αυτό το πνεύμα που έχεις αυτή τη στιγμή από πού προήλθε Γνωρίζεις πάνω κάτω άμα κάτσεις και το αναλύσεις Ακόμα και επιστημονικά Από πού προήλθε η ύλη του σώματός σου Το πνεύμα σου το οποίο αναπτύχθηκε και μεγάλωσε και αναπτύσσεται και μεγαλώνει συνεχώς Σε αντίθεση με το σώμα σου Από πού προέρχεται θέλω να αναρωτηθείτε αυτήν την απλή αληθινή ερώτηση Ξέρετε υπάρχει μια γενεαλογία του αίματος δηλαδή εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα προέρχεσαι από τον πατέρα σου ο πατέρα σου και η μητέρα σου από τους γονεί τους και πάει λέγοντας και αυτό πάει στην απαρχή του χρόνου Αυτό είναι ας την ονομάσουμε η γενεαλογία του αίματος Υπάρχει όμως και μια γενεαλογία του πνεύματος όπου έχουμε πνευματικούς πατέρες πνευματικές μητέρες, πνευματικούς δασκάλους αλλά και το μεγάλο πνεύμα του κόσμου. Αυτό που λέγανε οι Ινδιάνοι το μεγάλο μανιτού. Δεν θέλετε να το πείτε Θεό. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι το μεγάλο πνεύμα του σύμπαντο: Ο νους. Μενή κεφαλαίο. Ο μεγάλος νους από τον οποίο προέρχονται όλοι οι νόες μας. Αυτός εκπέμπει πνεύμα προς εμάς συνεχώς και προς τους πνευματικούς κληρονόμους μας και στους πνευματικούς προγόνους μας και το πνεύμα κυκλοφορεί όπως κυκλοφορεί και το αίμα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν μου δείχνει εδώ η συγκυβερνήτριά μου ένα καταπληκτικό μικρό απόσπασμα ε, από όλους τους ανθρώπους επίον που το έχει γράψει ο Άγιος Παΐσιος Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τον Άγιο Παΐσιο αλλά εγώ τώρα θα σας διαβάσω εδώ ε, ένα, ένα, ένα μικρό απόσπασμα από τα το γραπτά του από τις επιστολές του Ακούστε τι λέει Όταν ακούσουμε κάτι πνευματικό επειδή δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα το ερμηνεύουμε όπως εμείς θέλουμε ανάλογα με τις αυταπάτες μας τις επιθυμίες μας τον κακό εσωτερικό εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο μολύνεται το πνεύμα στο ταξίδι του από τον ουρανό στη γη. Έτσι το πνεύμα μολύνεται από τον άνθρωπο, αντί ο άνθρωπος να εξαγνίζεται από το πνεύμα. Γι' αυτό, όταν μαθαίνεις κάτι πνευματικό, να το δέχεσαι σαν ένα μυστήριο και να μην βιάζεσαι να το ερμηνεύσεις. Γιατί πώς μπορεί να κρίνει το ποντίκι το πέταγμα του αετού, το μικρό ή μεγάλο αυτό μυστήριο να το αφήνεις να οριμάζει μέσα σου και αυτό σιγά σιγά θα σου δείξει το αληθινό του νόημα θα το συναντήσεις τελικά μπροστά σου στο δρόμο σου ενώ αν έχεις τυφλωθεί από τις δικές σου λαθεμένες θεωρήσεις δεν θα το δεις όταν θα εμφανιστεί μπροστά σου να μην βιάζεσαι να βγάζεις συμπεράσματα και να μην βιάζεσαι να ερμηνεύεις γιατί αυτό θα σε οδηγήσει τελικά μονάχα στο να να θρέψεις τις αυταπάτες σου και τελικά να κατακρίνεις και τους άλλους ανθρώπους να αφήνεσαι ελεύθερος στην ομορφιά του πνεύματος όπως το μωρό που χαίρεται στην αγκαλιά του πατέρα του Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκης. Εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου σήμερα τη νύχτα εκεί κάτω στη σκοτεινή γη τα μηνύματά μα, όπω μεταδίδονται από τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται με τη σειρά του από το Internet Radio Albino 14. Εκπέμπουμε εκεί κάτω μέσα από τη σκοτεινιά τη γη τα μηνύματά μα. Και τα τραγούδια μας. Οι πολλοί πρόδωσαν τα ευγενή πρότυπα του ανθρώπου και μας δέσμευσαν σε αυτή την κατάδια στην οποία ζούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολλοί πρόδωσαν τα ευγενή πρότυπα του ανθρώπου και μας έφεραν σε αυτή την κατάδια που ζούμε. Οι προδότες του ανθρώπινου πνεύματος που συνομότισαν με τις κοτινές δυνάμεις, που συνομότισαν επίσης συχρονικά με τις άδικες συγκυρίες, αυτοί που είναι επηρεασμένοι από αυτούς, τις διαστρεβλώσεις, τις παρακμές, τους εκβιαστικούς τυράννους αυτούς και την ανοησία. Η ελπίδα, φίλοι μου, είναι στους λίγους. Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορούμε να βγούμε έξω από τον βούρκο τους, να εκπαιδευτούμε μυστικά για να μπορέσουμε να το πετύχουμε στα αλήθεια. Να συμμετέχουμε συνειδητά, αφού πρώτα καταλάβουμε τι συμβαίνει, στον μυστικό πόλεμο. Να αντισταθούμε μαζί με την αντίσταση και να πολεμήσουμε υπέρ της φωτεινή θετική παράταξης ενάντια στη σκοτεινή αρνητική παράταξη. Σε αυτό το μυστικό πόλεμο, ο οποίος έχει ενταθεί τόσο πολύ που πλέον έχει γίνει φανερός σε όλους Έχει περάσει στην επιφάνεια Μεγάλο μέρος του Η ελπίδα λοιπόν είναι στους λίγους Πρέπει να ατενήσουμε Αληθινά Τον παράξενο κόσμο μας Να καταλάβουμε τι συμβαίνει Να κατανοήσουμε τον κόσμο μας Με νέες ερμηνείες Και με νέες προσδοκίες για αυτές Τελικά να αποφασίσουμε Να ζήσουμε στα αλήθεια δηλαδή να προσεγγίσουμε το θαυμαστό και να υπερβούμε τον μικρό δηλώε αυτό μας, να πολεμήσουμε τον κόσμο και την κατάντια μας και τους δεσμοφίλακες μας και να εξερευνήσουμε το άγνωστο, να αναζητήσουμε την ουτοπία μας, να εκφράσουμε την ομορφιά και τις πολυπλοκότητες μας και να ελοποιήσουμε τα όνειρά μας. Αντιστεκόμενοι έτσι να φωτιστούμε στο σκοτάδι μας, συνταξιδιώτες μου, να αποδράσουμε από την καθημερινή φυλακή μας να συνομωτήσουμε και μεταξύ μας αν χρειαστεί, ενάντια στη δεδομένη πραγματικότητα, την απογοητευτική για να τα καταφέρουμε η ευκαιρία είναι τώρα, πάντα ήταν και πάντα θα είναι τώρα πρέπει να αρχίσουμε να αναλύουμε νέες μεθόδους προσεγγίσεων προς το απερίγραπτο προς το ακατανόμαστο, το ανεκδιήγητο και το άπιαστο να αυξήσουμε τα στάνταρτ μας Να σηκώσουμε τον πύχη Να αφυπνιστούμε Να συνεχίσουμε μετά όλα εκείνα τα βήματα που οδηγούν μακριά Γνωρίζουμε Ναι, εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό το γνωρίζουμε ότι αυτό ακούγεται τρελό Ακριβώς γι' αυτό η ελπίδα είναι στους λίγους Θα τα καταφέρουμε Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς battle you see my victory when all I see is the mountain you see a mountain and moved and as I walk through the shadow your love surrounds me Into fear now for I am safe with you. So when I fight, I fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you and every fear I lay. me, who can be against me, yeah, for Jesus there's nothing impossible for you. against the power of μου υπάρχουν πολλοί που έχουν, το έχουν σκεφτεί ήδη ότι ίσως εδώ ζούμε στην κόλαση κοίτα γύρω σου το ένα πλάσμα τρώει το άλλο ατέρμονα ο ένας άνθρωπος τρώει τον άλλον ζει από το αίμα του άλλου Ζή από τις κακουχίε και τις αποτυχίες και τις ε, ε, ατυχείς συγκυρίες του άλλου παντού κυβερνάει το χρήμα αν είναι δυνατόν κάτι βρώμικα παλιόχαρτα Παντού βασιλεύει η άγνοια. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλίθιοι ή αβοήθητοι. Το καλοκαίρι ψινόμαστε και το χειμώνα τρέμουμε από το κρύο. Σεισμοί, τυφώνες, επιδημίες, πόλεμοι, κατακλισμοί, αδικίες. Παντού αδικία και θάνατος. Οι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, απροειδοποίητα, ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, εξαφανίζονται για πάντα. Κανείς δεν αναρωτιέται τι συμβαίνει και κοιτάξτε γύρω σας με τον ένα με τον άλλο τρόπο παντού βρωμιά, σκουπίδια θανατηφόρα αέρια, μικρόβια οι άνθρωποι ζουν ο ένας πάνω στον άλλον μισώντας ο ένας τον άλλον ζηλεύοντας ο ένας τον άλλον δυστυχήματα, φόνη, κλοπές χλεβασμοί, ψέματα ατιμίες, συνωμοσίες, εφιάλτες θηρία, αρρώστιες, πόνος ο κόσμος φαίνεται να είναι η κόλαση κανονικά μέχρι και οι εξωγήινοι που όλοι περιμένουν να μας παρακολουθούν σαν ζωολογικό κήπο πρέπει να είμαστε το πιο απαράδεκτο μέρος του γαλαξία αυτή τη στιγμή το πιο απαράδεκτο μέρος από όλα τα παράλληλα σύμπαντα και επειδή ζούμε εδώ πέρα έχουμε γίνει τελικά οι περισσότεροι από μας απέσσιοι είναι ξεκάθαρο ότι οπουδήποτε θα είναι καλύτερα από εδώ οπουδήποτε λέτε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ε, είναι εξαιρετικά απίθανα όλα αυτά. Ε, όχι. Η τοπάθεια και μόνο το γεγονός ότι λέτε ότι αυτό ή εκείνο είναι αυτό που τα κάνει εξαιρετικά απίθανα, αυτό είναι που τα κάνει απίθανα, αυτό που λέτε. Και κανένα άλλο. Λέτε ότι δεν μπορούμε προ το παρόν να το κάνουμε και γι' αυτό δεν πρέπει να τα υπολογίζουμε σοβαρά όλα αυτά για να μην στεναχωριόμαστε ή δεν πρέπει ακόμα και να τα δηλώνουμε ή δεν πρέπει καν να τα συζητάμε. Αλλά αυτό είναι που τα κάνει εξαιρετικά απίθανα όλα αυτά εσύ είσαι που τα κάνεις απίθανα εσύ είσαι που δεν τους δίνεις καμία πιθανότητα και γι' αυτό γίνονται απίθανα έχεις σκύψει το κεφάλι όταν το λες αυτό δεν γίνονται αυτά είναι βλακείες όλα αυτά ή τι να κάνω εγώ με ανήμπορος η πρώτη κίνηση είναι να τα πιστεύουμε και να τα θεωρούμε πιθανά και να τα κυνηγάμε η δεύτερη κίνηση είναι να τα πετύχουμε απλό δεν είναι Πώ θα φτάσουμε στη δεύτερη κίνηση όταν έχει αποκλείσει την πρώτη. Οι άλλοι σου έχουν επιβάλει να αποκλείσει την πρώτη για να μην καταφέρει να κάνει τη δεύτερη, για να μην του ξεφύγει, για να είσαι καταδικασμένο. Ε λοιπόν, να σα πω τι λέμε εμεί εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό, Λέμε Όχι, είμαστε υπεράνθρωποι. Θα τα καταφέρουμε. Θα σκάψουμε το τούνελ διαφυγής και θα δραπετεύσουμε από τη φυλακή μα. Δεν μπάνε να λένε ό,τι θέλουν οι δεσμοφύλακε και τα τσιράκια τους. Θα λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε. Αν σταματήσουμε εμείς να το λέμε, τότε ξαφνικά δεν θα υπάρχει καμία ελπιδά απόδρασης. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να υπερβούμε τις καταστάσεις. Χρειάζεται μια μεγάλη υπέρβαση. Θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και να το ψάχνουμε μέχρι να τα καταφέρουμε. Αν σταματήσουμε, τότε δεν θα υπάρχει καν ούτε οσυθέα. Και τότε είναι που το παιχνίδι χάνεται τελείως. Καταλαβαίνετε? Και οι πιο δυναμικές κινήσεις, να θυμάστε, είναι οι απρόβλεπτες κινήσεις στο παιχνίδι. Θα ψάχνουμε για την πύλη και για την υπέρβαση και για το θαύμα, γιατί μόνο ψάχνοντας όλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα να τα βρούμε. Αλλιώς δεν υπάρχει πιθανότητα. Είμαι τρελό εγώ που τα λέω όλα αυτά. Ωραία, τρελός είμαι. Αλλάζει τίποτα. Ναι, αλλάζει. Έχω ελπίδα να τα καταφέρω. Συνταξιδιώτες μου Μπορεί να έχουμε την εικόνα Ότι εδώ ζούμε στην κόλαση Παρόλα αυτά Υπάρχει και η άλλη όψη του τους. Ο κόσμος είναι ένα πολύ Μυστηριώδες μέρος Οι άνθρωποι περισσότεροι δεν ασχολούνται Με τον κόσμο στα αλήθεια Ασχολούνται συνέχεια με τον εαυτό τους Με τις μικρές υποθέσεις τους Και έτσι ε, δεν το γνωρίζουν αυτό ότι ο κόσμος είναι ένα πολύ μυστηριώδες μέρος. Την ενημέρωσή του για τον κόσμο την έχουν αφήσει σε κάποιους που κάθε μέρα τους ενημερώνουν με δεδομένα που παίρνουν όλοι για να είναι όλοι ομοιογενείς σε αυτό το ζήτημα. Ο κόσμος όμως είναι ένα πολύ μυστηριώδες μέρος. Είναι γεμάτος από υπέροχα παράξενα μυστήρια. Έχει περισσότερα μυστήρια από τη γνωστά και επεξηγημένα πράγματα. Αυτό μας απασχολούσε πάντα. Τα πιο υπέροχα και ενδιαφέροντα μυστήρια του κόσμου. Εκείνα που δεν ξέρει κανείς, εκείνα που δεν συζητά κανείς. Εδώ, σε αυτή την περιπέτεια που έχουμε βρεθεί, είμαστε στην πραγματικότητα, αυτό είναι που μας αποκρύπτει η ύπνοσή μας, είμαστε στην πραγματικότητα τελείως ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όλα προδιαγράφονται από τις επιλογές μας και από τις γνώσεις μας και τις προθέσεις μας, δηλαδή και από την ακαιρότητά μας, το ήθος μας και τις αξίες μας. Είμαστε πνεύματα που εξερευνούμε έναν μυστηριώδη κόσμο, γεμάτο αχαλίνωτη ομορφιά και μεγάλα μυστήρια, ανήκουστες γνώσεις και εμπειρίες. Τα πιο υπέροχα πράγματα μας περιμένουν για να τα γνωρίσουμε και εμείς κρυβόμαστε μέσα στο μικρό προσωπικό μας κόσμο. Τα πιο όμορφα μυστήρια μας περιμένουν για να τα εξερευνήσουμε, να τα λύσουμε και έπειτα να ανακαλύψουμε τα επόμενα όλο και πιο μακριά και όλο και πιο βαθιά μέσα στην καρδιά του κόσμου. Ώσπου να βρεθούμε αντιμέτωποι συνταξιδιώτες μου με το ίστατο μυστήριο. Στην καρδιά του κόσμου. Να βρεθούμε αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια. Το μυστήριο του εαυτού μας. και σε αυτή την περιπέτεια δεν είμαστε μόνοι μας θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είμαστε μόνοι μας όχι έχουμε ο ένα τον άλλον όσοι τον έχουμε όλοι εμείς που το γνωρίζουμε αυτό έχουμε ο ένα τον άλλον και μοιραζόμαστε τη χαρά της εξερεύνησης διηγούμαστε τις ιστορίες μας καθώς εξερευνούμε το άγνωστο μονοπάτι το μονοπάτι μας εμπνεόμαστε ο ένας από τον άλλον μες το χρόνο, συνεχίζουμε ο ένας από εκεί που το άφησε ο άλλος όλο και πιο, πέρο, πιο, πιο πέρα σαν μια σκηταλοδρομία και ανακαλύπτουμε κάπως έτσι τους συντρόφους μας και έτσι σε αυτή την περιπέτεια έχουμε πάντα συνταξιδιώτες και παίρνουμε κουράγιο ο ένας από τον άλλον και διδασκόμαστε ο ένας από τον άλλον και έτσι θα τα καταφέρουμε κάποτε να γνωρίσουμε τα πάντα για τα μυστήρια του κόσμου Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα καταλάβουμε και ίσως να καταφέρουμε να μάθουμε τα πάντα και για τον εαυτό μας, αλλά και για τον μυστικό σκοπό που εξυπηρετούμε εδώ πέρα. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατό να μάθουμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε αρκετό χώρο, ούτε αρκετό χρόνο, ούτε και το μυαλό μας μας επαρκεί και αντιμετωπίζουμε και ένα σωρό προβλήματα, άλλε δυσκολίε, εμπόδια αλλά παρατηρείτε όμως ότι μιλάτε στον πληθυντικό όταν το λέτε αυτό, ενώ μιλάτε για τον εαυτό σας. Εσύ ίσως δεν μπορείς να μάθεις τα πάντα και δεν έχεις αρκετό χωρόχρονο ή μυαλό. Εμείς μπορούμε. Η μεγάλη μας συντροφιά, μέσα στο χώρο και στον χρόνο, η διαχρονική, ο συλλογικός μας νους αν θέλετε, η συλλογική μας περιπέτεια, η μεγάλη εξερεύνηση, το μεγάλο έργο που διαδραματίζεται, που καταγράφεται, επικοινωνεί, μεταδίδεται, εμβαθύνει συνεχώς. Δεν είμαστε στα αλήθεια ένας άνθρωπος. Είμαστε ταυτόχρονα, μαζί με το πνεύμα μας, το μοναδικό και την ιδιαίτερη προσωπικότητά μας, ταυτόχρονα είμαστε και όλοι οι όμοιοι μας, τα αδέλφια μας, οι συνταξιδιώτες μας, οι συμπολεμιστές μας, η παρέα μας στο παράξενο διαχρονικό ταξίδι σε αυτόν τον μυστηριώδη κόσμο. Εμείς, αυτή η διαχρονική παρέα, θα τα καταφέρουμε. Στο τέλος θα μάθουμε και ποιοι τα αλήθεια είμαστε, αφού το καταλάβουμε και τα πάντα. Ίσως κάποτε να τα καταφέρουμε. Είναι μια ισχυρή δυναμική ελπίδα αυτό. Αυτό πρέπει να έχουμε μπροστά μας. Θα μου πείτε, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες που εμπλέκονται σε αυτό. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Μόνο η μεγάλη εικόνα. Αφού, σκεφτείτε το λίγο, η μεγάλη εικόνα, ατέρμονα μπορεί να μικραίνει ή να μεγαλώνει η μεγάλη εικόνα. Και αφού ατέρμονα μπορεί να ανακαλύπτει τι λεπτομέρειε, τότε τι από τα δύο είναι αυτό που υπάρχει: Η μεγάλη εικόνα ή οι λεπτομέρειε. Ποιο είναι το σημαντικό, Ατέρμονα μπορεί να μιλά για τα λεπτομερή κύτταρα του ανθρώπου, αλλά ποτέ έτσι δεν θα μιλήσει για τον αληθινό άνθρωπο, αν δεν κάνει λίγο πίσω να δει τη μεγάλη εικόνα του. Πρέπει δηλαδή να συμπεριλαμβάνει στο σκεπτικό σου τι λεπτομέρειε, αλλά στην οπτική σου να έχει τη μεγάλη εικόνα. Το ξαναλέω να συμπεριλαμβάνεις σε κάθε σκεπτικό σου τις λεπτομέρειες αλλά στην οπτική σου να έχεις πάντα τη μεγάλη εικόνα και τελικά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που έχει σημασία αυτή δίνει το νόημα στα πράγματα αλλιώς αν δεν την έχουμε δεν έχουμε νόημα για τον κόσμο μας λέμε ότι είναι μια κόλαση Ταυτόχρονα είναι και ένα υπέροχο μέρος. Τα πάντα αλλάζουν ανάλογα με το πώς τα βλέπεις. Κοίταξε το λιοβασίλεμα στον ορίζοντα. Είναι υπέροχο μοναδικό. Άκου το, το κελάιδισμα των πουλιών. Από πού μαθαίνουν όλοι αυτή την υπέροχη μουσική ή τα αιδόνια. Φαντάσου πόσα καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μαθαινουν ολη αυτη την υπεροχη μουσικη τα αιδονια φαντασου ποσα καταπληκτικα πραγματα συμβαινουν αυτη τη στιγμη που μιλαμε σε όλο τον κόσμο μας. Δες πώς συμπλέκονται όλες οι δράσεις και οι αντιδράσεις του κόσμου και δημιουργούν έτσι τον κόσμο. Ατένισε όλη αυτήν τη συγκλονιστική και πανέμορφη πολυπλοκότητα. Σκέψου όλε τι πιθανότητε που υπάρχουν για να συμβεί οτιδήποτε στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή. Και σκέψου πω τα πιο ωραία πράγματα γεννιούνται από το πουθενά συνεχώ, δημιουργώντα συνέχεια περισσότερε ευκαιρίε, σε πίσμα των εμποδίων και των δυσκολιών και των σκοτεινών πραγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο και των κολλασμένων σε πείσμα όλων των άσχημων πραγμάτων που συμβαίνουν και σε πείσμα όλων των τυραννικών άσχημων ανθρώπων. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, εμείς οι άνθρωποι καταφέραμε να επιβιώσουμε και να φτιάξουμε αριστουργήματα, τέχνες, ιστορίες, τεχνολογίες, γνώσεις, εμπνεύσει, κόσμους ολόκληρους. Κάναμε και πολλά τραγικά λάθη, αλλά είναι στο χέρι να τα διορθώσουμε όλα είναι ανοιχτά, τίποτε δεν έχει τελειώσει, είμαστε εδώ ακόμα και από πίσω μας είναι όλοι αυτοί που προηγήθηκαν, που μας συμβουλεύουν, μας ενισχύουν με το πνεύμα τους και όλα παίζονται, γιατί ο κόσμος είναι αυτό το παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ επομένως πιστεύω ότι τα πιο υπέροχα πράγματα μας περιμένουν για να τα ανακαλύψουμε και μπορούμε να κάνουμε κυριολεκτικά τα πάντα παρόλο που μοιάζουμε να είμαστε ανήμποροι Μπορούμε να κάνουμε κυριολεκτικά τα πάντα με τη δύναμη της ελπίδας, με τη δύναμη της ομορφιάς, της δημιουργίας, της καλοσύνης, με την κατάλληλη οπτική και με την κατάλληλη δυναμική. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα. Με τη γνώση που αποκτούμε από τον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Θα μου πείτε, κι όμως τελικά δεν είμαστε παρά ανθρωπάκια, μικρά, αθνητά, υλικά, όντα, που ακόμα και σε αυτή την υπέροχη πολυπλοκ τρομάζουμε Δεν είμαστε αρκετά έκανοι Όχι Διαφωνώ Δεν είμαστε απλά μικρά αθνητά υλικά όντα και ανθρωπάκια Είμαστε πνεύματα Και αυτό που κάνουμε καθημερινά Είναι να μετατρέπουμε τον κόσμο σε πνεύμα Παίρνουμε τα πάντα από τον κόσμο Και τα μετατρέπουμε μέσα μας σε πνεύμα Και έπειτα παίρνουμε όλο αυτό το πνεύμα Και το υλοποιούμε εκεί έξω Και έτσι φτιάχνουμε εμεί συνέχεια τον κόσμο Από το πνεύμα και το πνεύμα μας ή θα είναι δηλητηριασμένο και σκοτεινό και θα φτιάχνει δηλητήρια και σκοτάδι ή θα είναι υπέροχο και παντοδύναμο, αιώνιο, υπεράνθρωπο και καταπληκτικό και θα φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για τον κόσμο. Γι' αυτό και πρέπει να ενθαρρύνουμε τα καλά πνεύματα για να κάνουν αυτό που ξέρουν τόσο καλά να κάνουν τον κόσμο. I'm no longer a slave to fear Oh, I am a child of God Oh, I'm no longer a slave to fear Oh, I am a child of God You are the melody and you surround me with a song of deliverance from my enemies until all my Από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε εκεί κάτω στη σκοτεινή γη τι φωτεινέ μα συχνότητε για του άγνωστου παραλήπτε του. Εδώ, από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, καθώ οι συχνότητε μα αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτζιο Αλμπίντο 14. Και εγώ και η συγκυβερνήτριά μα, εδώ και το μυστικό μα πλήραμα, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμμετέχουμε και εμείς στο Μυστικό Πόλεμο Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Μυστικό Πόλεμο μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο Ο Μυστικός Πόλεμος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις το Κολέγιο και που μπορείτε να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange Βάλτε στο Google Strange, περιοδικό Strange είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει Η διεύθυνση είναι το Egnaerts είναι το strange ανάποδα, strangepavlaegnaerts.com Εκεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange υπάρχει ένα e και στο e μέσα βιβλία και στα βιβλία μέσα ο μυστικός πόλεμος που μπορείτε να τον παρακύλετε και να σας έρθει κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι στα αλήθεια γύρω μας, αλλά μέσα στο μυαλό μας μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στη ψυχή μας ταυτόχρονα και στα τρία αυτό που είμαστε αυτό βλέπουμε ό,τι μπορούμε να δούμε δηλαδή, αυτό βλέπουμε και μπορούμε να δούμε μόνο αυτά που έχουμε κατακτήσει και αυτά που έχουμε κατακτήσει είναι αυτά που είμαστε αν αυτά που έχουμε κατακτήσει είναι σκουπίδια βλέπουμε τον κόσμο στα σκουπίδια αν αυτά που έχουμε κατακτήσει είναι διαμάντια βλέπουμε τον κόσμο στα διαμάντια εάν φοβόμαστε πολύ κάτι το βλέπουμε συνεχώ εκεί έξω, βλέπουμε το φόβο μας βλέπουμε τους άλλους αυτό που απεχθανόμαστε στον εαυτό μας και λοιπά, και λοιπά αυτό που γνωρίζουμε, αυτό αναγνωρίζουμε πίσω από τα πάντα λοιπόν κρύβεσαι εσύ είναι βαρετό δεν καταλαβαίνεις στα αλήθεια τίποτα ό,τι καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις μόνο από σένα, για σένα όσο στενά σε αφορά, δηλαδή και πάλι καταλαβαίνεις μόνο εσένα και σχεδόν τίποτα άλλο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στα αλήθεια στον κόσμο, στη ζωή και στον εαυτό μας. Υπάρχει αντιληπτικό πρόβλημα. Έχεις αντιληπτικό πρόβλημα. Εσύ που με ακού. Ξέρεις, τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε μας επηρεάζουν καθοριστικά αλλά μας επηρεάζουν καθοριστικά και τα πράγματα που δεν αντιλαμβανόμαστε δηλαδή σε μεγάλο βαθμό είμαστε προϊόντα ενός πλήθους αγνώστων παραγόντων βλέπουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι στην κλίμακα των συγνοτήτων μόνο το φάσμα του ορατού φωτός από τα όρια του infrared ως τα όρια του ultraviolet δηλαδή Ούτε το ένα χιλιοστό από αυτά που υπάρχουν για να δούμε αν ήμασταν φτιαγμένοι αλλιώ. Ακούμε ένα πολύ μικρό κομμάτι στην κλίμακα των συχνοτήτων. Μόνο του ήχου που μπορούμε να ακούσουμε. Από τα όρια των υποείχων ω τα όρια των υπερίχων. Δηλαδή ούτε το ένα εκατοστό από αυτά που υπάρχουν για να ακούσουμε αν ήμασταν φτιαγμένοι αλλιώ. Το ίδιο ισχύει και για όλε τι άλλε αισθήσει μα και για παραπάνω αισθήσει που έχουμε από αυτέ που νομίζουμε απλά ότι έχουμε. Οι αισθήσει μας, όπως και να το κάνουμε όμως, δεν είναι αρκετές για να γνωρίσουμε την θρηλυκή αυτήν πραγματικότητα. Και ούτε καν μπορούμε να τις συνδυάσουμε τις εσθίσεις μας αποκαλυπτικά. Ζούμε έτσι σε έναν περιορισμένο κόσμο εξαιτίας των περιορισμένων μας αισθήσεων και της περιορισμένης μας αντίληψη. Το μόνο πράγμα, το ξαναλέω, το μόνο πράγμα που αντιστέκεται σε αυτόν τον τιτάνιο Δυνατό περιορισμό είναι η φαντασία μας, δηλαδή το πνεύμα μας. Για όσους δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, η φαντασία είναι η βασική λειτουργία του πνεύματος. Μόνο μέσα από το πνεύμα μας, δηλαδή μέσα από τη λειτουργία του, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη φαντασία μας, μπορούμε να γνωρίσουμε την προέκτασή του. Δηλαδή, επειδή σαφές τα ισχύουν όλα είπα, θα έπρεπε να είμαστε και πνευματική ανταυτού οι περισσότεροι είμαστε αλαζώνες και οι ληστές νομίζουμε ότι τα καταλαβαίνουμε όλα ότι είμαστε ξυκνάκηρχοι, ότι είμαστε πιο έξυπνοι ότι τα ξέρουμε όλα ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό που εμείς ξέρουμε πέρα από αυτό που μας είπανε ή πέρα από αυτό που εμείς έχουμε συμφωνήσει να αποδεχόμαστε και ότι ο κόσμος είναι αυτό που λέμε εμείς ότι είναι ή αυτό που μας δένει τα αφεντικά μα. δηλαδή Δηλαδή είμαστε γελοί, καραγκιόζιδες. είμαστε για γέλια. Με λίγα λόγια είμαστε μεγάλα καθήκια και έχουμε μαύρα μεσάνυχτα, ζώντας μέσα στις αχλές εγωιστικές παρεστήσεις μας αναζητώντας συνεχώς τον έλεγχο στα πάντα, την εξουσία στα πάντα και μια δύναμη που ποτέ δεν τη χορταίνουμε. <Τι> έχει αντιληπτικό πρόβλημα. Έχουμε αντιληπτικό πρόβλημα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα αν το μεγαλύτερο του ανθρώπου. Οι λύσεις είναι πολλές αλλά για να αφανερωθούν απαιτείται καλή και μεγάλη παιδεία. Επίσης εμένα προσωπικά μου αρέσει μια λύση που διακρίνεται μέσα τα λεγόμενα του Δημόκριτου. Έχω γράψει τη σχετικά γνωστή ιστορία του Δημόκριτου και τα περιπέτειες του και τα βάσανά του στο βιβλίο μου η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους που επίσης διατίθεται από την ιστοσελίδα του περιδικού Strains από το Άωρο το Κολέγιο ο, ήταν ίσως ο, από τους πιο σπουδαίους αν όχι και ο πιο σπουδαίος φιλόσοφος της ελληνικής αρχαιότητας και η λύση ε, που διακρίνεται μέσα από τα λεγόμενα του Δημόκριτου είναι απλή για όλους και γι' αυτό μου ήρθε τώρα να την προτείνω. Ε, όπως και ο Παρμενίδης, όπως και πολλοί άλλοι καλοί φιλόσοφοι της αρχαιότητας, που στην ουσία ίδρυσαν την ιστορία της φιλοσοφίας, και ο Δημόκριτος αρνήθηκε τις αισθήσεις ως ικανά όργανα γνώσης. Και κατέληξε ότι οι αισθήσεις, α, μου δείχνει εδώ η συγκυβερνητριά μου το απόσπασμα για το, ε, που θέλω τώρα να πω από το βιβλίο μου, η αλήθεια του αρχαίους ένας φιλόσοφος. Κατέληξε λοιπόν ότι οι αισθήσει μας, μας, όπως λέει ο Δημόκριτος, μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε μόνο τις δευτερεύουσες ιδιότητες των πραγμάτων. Το σχήμα, το χρώμα, την γεύση, τη θερμοκρασία κλπ. Μας δίνουν μόνο μία μικρή άποψη της πραγματικότητας. Αλλά η αλήθεια μας διαφεύγει τελείως. Κατά το δημόκρητο. Τα άτομα και οι σχέσει του και οι συνδυασμοί των σχέσεών του αποτελούν τη βασική πραγματικότητα του κόσμου. Η αλήθεια, κατά το Δημόκρητο, συνίσταται στην αναγκαιότητα που είναι ακατανόητη για εμά. Τι εννοούμε δηλαδή, σημα αυτό, τι εννοεί Δημόκριτος. Εννοεί δηλαδή ότι τα πάντα γίνονται βάσει διαφόρων αναγκών, βάσει μια αναγκαιότητας πάντα. Και εμεί δεν το διακρίνουμε αυτό, είναι ακατανόητο για εμά πώ συμβαίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό και έχουμε φεύγει την έννοια του τυχαίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται όπω πρέπει να γίνουν, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν έτσι. Δεν αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα των πάντων και γι' αυτό εφευρίσκουμε την έννοια του τυχαίου από την άγνοιά μα για την αναγκαιότητα που υπαγορεύει όλε τι ε, καταστάσει και όλε τι αλλαγέ. Όλα γίνονται για κάποιο αναγκαίο λόγο. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια του μυστικού πολέμου γίνονται πάρα πολλέ παρεμβάσει στι καταστάσει, από τη φωτεινή θετική παράταξη σε όλα τα επίπεδά τη και από την σκοτεινή αρνητική τα επίπεδα τη. Και έτσι πολλά πράγματα που συμβαίνουν ξεπερνούν αυτόν τον νόμο της αναγκαιότητας. Συνδέονται με, τον, με τους νόμους της αναγκαιότητας του μυστικού πολέμου, τους νόμους των μαχών που γίνονται για το ποιος θα επικρατήσει μέσα στην αλυσιδωτή αντίδραση των πραγμάτων. Κατά άλλα αυτό που λέει άτομα, που δεν τέμεινονται δηλαδή άλλο, δηλαδή θα, ο δημόκρατο, δηλαδή που θα. Τέμνησα, τέμνησα, κόψε, κόψε, κόψε κάτι και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να κόψει άλλο. Αυτό είναι το άτομο. Δεν μπορεί να κάνει άλλη τομή. Τα άτομα είναι αιώνια. Ούτε πεθαίνουν, ούτε γεννιούνται ποτέ καινούργια άτομα. Εκείνο που αλλάζει, μόνο, λέει ο Δημόκρητο, είναι μόνο οι ενώσει των ατόμων και οι σχέσει του. Ε, ο άνθρωπο αποτελείται πίσω από άτομα, λέει ο Δημόκρητο. Ο άνθρωπο έχει όντω μία ψυχή, η οποία είναι φτιαγμένη από διαφορετική ύλη ευγενέστερη. Ο σοφός δημόκριτος έλεγε πως ο άνθρωπος πρέπει να αρκεστεί στη μέτρια ευτυχία που του επιτρέπει η τόσο στενή εξάρτησή του από την ύλη. Οι αισθήσει δεν τον βοηθούν καθόλου διότι δεν του είναι χρήσιμες παρά μόνο για να παρατηρεί ένα μικρό μέρος του κόσμου και όχι για να κατανοήσει τον κόσμο και τι συμβαίνει στ' αλήθεια. Είμαστε περιορισμένοι πολύ από τι αισθήσει μας. Είναι καλό διακά, να εξασκηθούμε και να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε το νου μας και το πνεύμα μας. Ο Δημοκρατό έλεγε ότι ο σοφός άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίζει το κακό μέσα στους ανθρώπους και να το αποφεύγει. Οι άνθρωποι συχνά είναι φορείς του κακού, καταλαμβάνει το κακό τους ανθρώπους και λέει σύμφωνα με το μυστικό πόλεμο, διαβάστε τα στο βιβλίο μου. «Και πρέπει, λέει ο Δημόκριτος, να ξεχωρίζει ο σοφός άνθρωπος το κακό με στους ανθρώπους και να το αποφεύγει. Το καλό πρέπει να το βρει μέσα του και όχι να το περιμένει σαν δώρο από τον εξωκόσμο. Όλοι οι θησαυροί υπάρχουν μέσα του, να σκάβει μέσα του». Και λέει ο Δημόκριτος «Αν ο άνθρωπος θέλει τη γαλήνη, πρέπει να ζήσει μια ζωή τακτική, με ολιγάρκια, χωρίς πολλέ προσδοκίε, με στοχασμό, με πινότητα, και με αγάπη προς τους άλλους. Αν αναζητεί, λέει ο Δημόκρητο τη γνώση και την αλήθεια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να περάσει από πάρα πολύ μεγάλες ταλπορίες και πολλά βάσανα και μεγάλη μοναξιά και μεγάλες θυσίες με αμφίβολα αποτελέσματα. Αυτά έλεγε ο Δημόκρητο. Ο σοφός παππούλης μας. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που να μας ακούει τι λέμε. <Τι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 Till that day Just Leave me home hear me Can you hear what I gotta say Cause I ain't seeing clearly And I may fall upon my face But until that day Just lead me home Lead me home Help me upon my way I know you're up there hearing me And I need a way to make my way Λίγη με, λίγη με, λίγη. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10. Οι συγχνότητές μας που εκπέμπονται από το εξώτερο διάστημα και ταξιδεύουν προς τη γη αναμεταδίδονται τελικά από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Έλεγα νωρίτερα για τον Δημόκριτο μεταξύ άλλων. Όταν κατηγορούσαν τον Δημόκριτο με όλων των ειδών της οικοφαντίες διότι όλοι οι ιδιαίτεροι άνθρωποι όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι όλοι οι σοφοί άνθρωποι όλοι οι ξεχωριστοί άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί από τους κακούς, σκοτινούς ή ηλίθιους ανθρώπους με σηκοφαντίες. Όταν λοιπόν τον κατηγορούσανε με όλων των ειδών της σηκοφαντίες οι και μυσαλόδοξοι σκοτεινοί άνθρωποι της εποχής του, ο Δημόκριτος έλεγε, σας το διαβάζω από το βιβλίο Μία αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους», «Ο αγαθός άνθρωπος δεν δίνει καμία σημασία στις κατηγορίες εναντίον του που προέρχονται από φαύλους». Με μεγάλη δυσκολία έρχονται προς εμάς τα αγαθά, κατόπιν επιμόνου αναζητήσεώς τους, ενώ τα κακά μας έρχονται εύκολα και χωρίς να τα επιζητήσουμε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ενός θεϊκού νου να απασχολεί κανείς τη σκέψη του πάντοτε με κάτι το ευγενικό. Μιλώντας για τους αρχαίους φιλοσόφους, είναι και εκείνος ο ενιγματικός φιλόσοφός μας ο Ηράκλητος η αγαπημένη μου ατάκα γιατί έχουν επιβιώσει μόνο ατάκες από τον Ηράκλητο η αγαπημένη μου ατάκα του Ηρακλείτου, που την έχω εκπέμψει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και την έχουν υιοθετήσει πολλοί άνθρωποι που την έχουν ακούσει από μένα «Εάν μη έλπιτε ανέλπιστων ού ου και ξεβρίσει ανεξερεύνητων αιών και άπορων» Εάν μη ελπιτε, ανέλπιστον ουκ εξευρύσει. Ανεξερεύνητον αιών και άπορον. Πώς θα τοποδίδαμα αυτό τώρα στα νέα ελληνικά. Εάν δεν ελπίζεις, ε, δεν θα βρεις ποτέ το ανέλπιστο. Το ανεξερεύνητο είναι και άπορο. Αν δεν ελπίζει το, το ανέλπιστο λοιπόν δεν θα το ανακαλύψεις Έλεγε και κάτι άλλο και υπάρχει μια άλλη ατάκα, μυστική του Ηράκλη του η οποία σας την αποκαλύπτω είναι η εξής, σχετίζεται με αυτό Βλάξ άνθρωπος επιπαντή λόγο επτοείσθε φίλοι Συγγνώμη Βλάξ άνθρωπος επιπαντή λόγο επτοείσθε φιλοι το, με το ξαναλέω βλάξ άνθρωπος επιπαντή λόγο Επτωίσθε φίλι. Πώς θα το λέγαμε αυτό στα ελληνικά Ο βλάκας Βρίσκει πάντα λόγο να πτωείται Με το παραμικρό Θέλετε να δείτε Τους μεγάλους βλάκες εκεί έξω Είναι αυτοί που με το παραμικρό παραδίνονται Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο παντελή Γιανουλάκης. Υπάρχει άραγε για κανείς εκεί έξω που να μας ακούει στα αλήθεια. Φάι Φάι Φάι on Φάι It's a war worth fighting It's a war we wage No one wins or loses Cause it's the devil's game There's no surrender At the devil's gates Pick up your weapon the army waits Battle lines are drawn In the sand This will be my last and final stand I'll fight, fight, fight on Till the darkness meets the rising sun Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό πλήρωμά μα και εκπέμπουμε εκεί κάτω τα λαμπερά μηνύματά μα και τα λαμπερά τραγούδια μα. Τα εκπέμπουμε εκεί κάτω στη σκοτεινή γη, όπω έχει σκοτεινιάσει από το σκοτεινό πέπλο με το οποίο την έχουν τη λήξει οι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη. Το διατρυπούμε με τι μεθόδου μα και προσπαθούμε να εμπνεύσουμε με μηνύματα για το μυστήριο του κόσμου και του εαυτού μας και για την αντίσταση των άγνωστων παραλήπτυντων. Εκπέμπουμε εκεί κάτω τις συγνότητές μας καθώς αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Albedo 14. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Ασχολούμαστε με το παράξενο, με το μυστήριο, με τις εναλλακτικέ πραγματικότητες... και τι ερμηνείε του κόσμου, με τις αναλακτικές κοσμοθεωρίες... με την συνωμοσιολογία, με τα ανεξήγητα φαινόμενα. και με ένα σωρό πράγματα και θέματα και γνωσιολογία τα οποία είναι απαράδεκτα για το κατεστημένο. Όμω, οι εναλλακτικέ ερμηνείε για τα λεγόμενα ανεξήγητα φαινόμενα. Όπω και οι προβληματισμοί για το παράξενο, για τι εναλλακτικέ πραγματικότητε, για την παραψυχολογία, για τι εναλλακτικέ καταστάσει συνείδηση, για την άγνωστη ιστορία, για την συνωμοσιολογία, για τα κοσμολογικά μυστήρια και τη σημειολογία του, για τι εναλλακτικέ κοσμοθεωρίε κλπ. κλπ. Όλα αυτά εντάσσονται κανονικότατα στο πεδίο τη φιλοσοφία και τη ατέρμονη εξερεύνηση του αγνώστου από τα ικανά και ιδιαίτερα μέλη της ανθρωπότητας και αποτελούν ένα μέρος, όλα αυτά, από τα μεγάλα μυστήρια του κόσμου και του σύμπαντος, του κόσμου μας και του εαυτού μας και της δημιουργίας, και τα οποία θα έπρεπε να διαλογίζεται για αυτά κάθε ορθά σκεπτόμενος και ευφυής άνθρωπος και να τα εξερευνεί με όλες του τις μικρές δυνάμεις. Επιπλέον, στις ταξιδιώτες μου, όπως ίσως ξέρετε, ό, όλα αυτά είναι πανανθρώπινα και διαχρονικά ζητήματα. Και έτσι η ανασχόληση με όλα αυτά και με τις κυριολεκτικά άπειρες προεκτάσεις τους δεν είναι πάγιο χαρακτηριστικό μια συγκεκριμένη ομάδας ανθρώπων ή μια συγκεκριμένη εθνικότητας, ούτε θα μπορούσε ποτέ να είναι. Ούτε ποικίλουν ιδιαίτερα οι προβληματισμοί αυτοί από χώρα σε χώρα ή από χρόνο σε χρόνο και επίσης δεν είναι ζήτημα αποκλειστικά σύγχρονο, ούτε ζήτημα τοπικό. Ήταν παντού, από πάντοτε, εδώ, στα πάντα, σε όλους. Στους ε, εκείνους τους σκοτεινούς ή επηρεασμένους από τους σκοτεινούς, αθεράπευτους σκεπτικιστές και στίγρους ορθολογιστές, υπενθυμίζω ότι στο σύμπαν τίποτε δεν είναι απίθανο ή παρά το σύμπαν, δηλαδή το συν πάν, δηλαδή τα πάντα, συν κάτι παραπάνω από τα πάντα. Είναι τόσο τιτάνια αχανές και τεράστιο, τόσο άπειρο και αιώνιο, που έχει αρκετό χώρο και χρόνο ώστε να δικαιώσει όλες τις υποθέσεις που μπορεί να συλλάβει ανθρώπινος ή έξω ανθρώπινος νους. Σας προκαλώ να δοκιμάσετε να φανταστείτε το πιο τρελό, παράλογο, και υπερβολικό πράγμα που θα μπορούσατε ποτέ σας να φανταστείτε και έπειτα σας προκαλώ να αναλογιστείτε ότι το σύμπαν έχει τόσο άπειρο χώρο και τόσο άπειρο χρόνο ώστε αυτό που φανταστήκατε να συμβαίνει κάπου, κάπως, κάποτε μέσα σε αυτό το τιτάνια άγνωστο σύμπαν μας και πιθανώς και σε άπειρα πολλά άλλα παράλληλα σύμπαντα η λογική σας... Οι νόμοι σα, οι αντιλήψεις σας, οι σπουδαιότητέ σας, οι βεβαιότητες σας είναι απελπιστικά τοπικές, μικρές, στενές, αμεληταίες μπροστά στο σύμπαν Όσο για τον κόσμο μας είναι απλά παράξενος Δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα για αυτό Όποιος σας λέει ότι δεν είναι παράξενος τότε αυτός είτε είναι ανόητος είτε δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Όλοι μας, εννοώ όλοι μας, μηδενός ξερουμένου, ζούμε μια δεύτερη ζωή, μια μυστική ζωή. Όλοι μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είμαστε και ταξιδιώτες του εσωτερικού διαστήματος. Αυτό που έλεγε ο J.G. Ballard, inner Man. Εξερευνούμε τον εαυτό μας για να γνωρίσουμε το σύμπαν αφού στην πραγματικότητα συνταξιδιώτες μου ποτέ δεν βλέπουμε το ίδιο το σύμπαν αλλά αντιλαμβανόμαστε μόνο το μάτι μας να βλέπει το σύμπαν δεν ξέρουμε το σύμπαν ξέρουμε τις αισθήσει μας για το σύμπαν τις σκέψεις μας για το σύμπαν ό,τι άλλο καταλάβουμε γι' αυτό είναι επίσης μέσα μας όλα τα ανεξήγητα φαινόμενα και τα παράξενα και τα μυστήρια είναι η σύνθεση της υπέροχης και ανεξήγητης ζωής μας που φοβόμαστε να την εξηγήσουμε ακόμη και στον εαυτό μας ενώ βαθιά μέσα μας, αν θέλετε τη γνώμη μου, ξέρουμε τι συμβαίνει Αλλά ποιος είναι διατηθυμένος να πάει βαθιά μέσα του για να δει τι συμβαίνει Εμείς που ασχολούμαστε ένθερμα με τα μυστήρια του κόσμου που ασχολούμαστε στα αλήθεια με τα μυστήρια του κόσμου και δεν κοροϊδεύουμε κάποιον ότι ασχολούμαστε για να το παίξουμε ξύπνη και να κάνουμε φιγούρα ή να ε, μαζέψουμε like. Ασχολούμαστε ένθερμα και στα αλήθεια με τα μυστήρια του κόσμου εμείς και εμείς γνωρίζουμε ότι το μόνο αληθινά μεγάλο και σημαντικό ζήτημα είναι η ίδια η φύση της πραγματικότητας και οι άπειρες δυνατότητες χειρισμού και κατανόησες της. Μα ακούτε κι έξω. Everything. Το μυστικό διασμικό σταθμό είναι ο παντελή γιανολάκι. Όση νομίζω ότι ο κόσμο μα έχει, έχει εξερευτεί τελειωτικά από άκρη άκρη απατώνται εκτρά ή και θα πρέπει να αναρωτηθούν αν απλά έχουν εξατηθεί. Το 70-72% του πλανήτη μα είναι πλημμυρισμένο από νερό και μόνο το 30% ή 28% που περισέγει είναι στεριά. Και από αυτό το 30% μονάχα περίπου το 4% κατοικείται ενώ καλή εποπτεία έχουμε μόνο στο περίπου 10% της στεριάς Από το θαλάσσιο 70% του πλανήτη μας μονάχα το 1% του βυθού των θαλασσών έχει εξερευνηθεί Το ξαναλέω Το θαλάσσιο αυτό 70% του πλανήτη που είναι δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μπορείτε να φανταστείς μονάχα το 1% του βυθού των θαλασσών έχει εξερευνηθεί αχανή Άγνωστα βασίλεια απλώνονται κάτω από τα σκοτεινά νερά των ωκεάνων, αόρατα για το ανθρώπινο μάτι. Τεράστιες κοιλάδε, πανύψηλε υποβρύχε, οροσυρέ, απίθμενες άβυσει που κανείς δεν ξέρει ούτε που μπορεί να οδηγούν και φυσικά ούτε και τι μπορεί να κρύβουν. Γιγάντια υποβρύχια σπήλαια και ολόκληρη βυθισμένη που ακόμα και ο ίδιο ο χρόνο του έχει ξεχάσει. Επίση. Το 98% του υπεδάφους του πλανήτη μας είναι τελείως ανεξερεύνητο. Τεράστιοι έρημοι καλύπτουν πολύ μεγάλες περιοχές του πλανήτη μας που παραμένουν ουσιαστικά ανεξερεύνητες στο σύνολό τους μέχρι σήμερα και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει εκεί ή τι κρύβουν. Για παράδειγμα, η έρημος Βικτόρια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος μιας υπήρου, της Αυστραλίας η έρημος Γκόμπι που αποτελεί το 1 έκτο της Τιτάνιας Υπήρου της Ασίας. Η Σαχάρα που είναι δυο φορές περίπου η Ευρώπη που απλώνεται σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Αφρική. Και άλλες. Πολλές έρημοι. Η, έρημη, η έρημος Ατακάμα στην Χιλή. Είναι, άπειρη, είναι πάρα πολλές οι έρημοι και πολύ μεγάλες. Επίσης, απάτητες Τιτάνιες Ζούγκλες καλύπτουν εξίσου μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ζούγκλα του Αμαζονίου... και η ευρύτερη προέκταση της ζούγκλας αυτής... που συνολικά στο εύρος της έχει έκταση... όσο σχεδόν ίσως και τρεις φορές η Ευρώπη. Απέραντα δάση, π.χ. σχεδόν όλος ο Βόρειος Καναδάς... ή η απέραντη ανεξιρεύνητη Σιβηρία... απέραντες απλησίαστες τέπες, απάτητες τιτάνιες οροσειρές. Απέραντες εκτάσεις πάγων. Υπάρχουν δύο ολόκληροι παγωμένες ήπειροι. Όλα αυτά, νερό, βυθύ, τα μέρη, υπόγεια μέρη, έρημοι, ζούγκλες, στέπες, ρωσιρές, πάγι, υπέδαφο, σπήλαια, υπόγειες κοινότητε κρύβουν το χαμένο άγνωστο παρελθόν του κόσμου μας. Είναι τόσα πολλά αυτά που δεν ξέρουμε για τον κόσμο μας για τα μυστικά μέρη του και για το άγνωστο παρελθόν του, για τους χαμένους πολιτισμούς του, για την ιστορία του ανθρώπου, για το τι προηγήθηκε πριν από τον άνθρωπο, που όλα αυτά συνιστούν μια ολόκληρη μυστική ή άγνωστη ιστορία του κόσμου. Εξένιζε καθόλου στους ταξιδιώτες μου έναν ειδικό, η δήλωση της μεγάλης υδροβιολόγου Σίλβια Ερλ, Διευθύντριας του Εθνικού Οκεανογραφικού και Ατμοσφαιρικού Ιδρύματος των ΗΠΑ. Πολιτειών. Αλλά σίγουρα η δήλωσή της προκαλεί έκπληξη σε όλους εμάς. Μου δείχνει εδώ στην οθόνη του control panel της η συγκυβερνήτριά μου το, τη δήλωση της αυτήν σας τη διαβάζω νομίζω ότι επικρατεί αντίληψη ότι έχουμε ήδη εξερευνήσει τη θάλασσα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε περισσότερα για τον πλανήτη Άρη από όσα γνωρίζουμε για τους ωκεανούς της γης μας. Νομίζω ότι είναι ο πιο ειδικό που μπορεί να, με αυτή τη δήλωση να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συμβαίνει. Αν και μερικές φορές έχουν φωτογραφηθεί από τον αέρα... Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη μας, στις οποίες δεν έχει πατήσει ποτέ, μα ποτέ, ανθρώπινο πόδι και παραμένουν τελείως, μα τελείως ανεξερεύνητες. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τεράστιες περιοχές των, των ε, κεντρικών βουνών της Νέας Γουινέας, το μεγαλύτερο μέρος της ζούγκλα του Αμαζονίου, που, όπου δεν έχει πατήσει ποτέ ανθρώπου πόδι, το ξαναλέω, Πολλέ τεράστιες αφρικανικές ζούγκλες, το μεγαλύτερο μέρος της παγωμένη Γριλανδίας, το μεγαλύτερο μέρος της Ανταρκτική. ολόκληρη η Βορειοδυτική Σιβηρία, ένα μεγάλο μέρος της Υπηρωτικής Ερήμου της Αστραλίας, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της Αστραλίας, μεγάλες περιοχές της Μογγολίας, σχεδόν όλον τον δασωμένο Βόρειο Καναδά, κλπ. κλπ. η λίστα είναι τεράστια. Τόποι μοναχικοί, τελείω απομονωμένοι, Τελείω απρόσιτοι για τους σύγχρονους ανθρώπους, τόποι που κρατούν καλά τα μυστικά τους. Το ίδιο καλά με τα μυστικά που κρατούν όλοι οι βυθοί των ωκεανών, όλο το άγνωστο υπέδαφος του πλανήτη και όλη η χαμένη ιστορία της γης μας. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που να μας ακούει? Μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, εκπέμπουμε τις συχνότητές μας από το υπέρ πέραν, οι οποίε αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Albino 14. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Και άραγε εμείς, που ο καθένας μας, είναι ένα μοναδικό, ιδιαίτερο και ξεχωριστό πνεύμα. Είμαστε individuals. Συνδεόμαστε μεταξύ μας έχουμε κάποια μόνιμη σύνδεση μεταξύ μας όλοι εμείς μου αρέσει να σκέφτομαι ότι ο καθένας μας είναι ένα πηγάδι μέσα σε ένα τεράστιο χωράφι Φανταστείτε ένα μεγάλο λιβάδι ένα μεγάλο χωράφι γεμάτο πηγάδια ο καθένας μας είναι ένα από αυτά τα πηγάδια αν καταδυθείς μέσα στο πηγάδι σου κατεβαίνει στο βάθος του εαυτού σου ο πάτο του πηγαδιού δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή, αν πας μέχρι τον πάτο, ανακαλύπτεις ότι βγαίνει σε ένα τούνελ. Και το τούνελ αυτό προχωράει και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι από πάνω σου έχει ένα πηγάδι. Είναι ένα άλλο πηγάδι. Ένα άλλο. Και αν ανεβεί από εκεί, βγαίνει μέσα σε έναν άλλον. Και έτσι, με αυτό το τούνελ που συνδέει υπογείως όλα τα πηγάδια, ίσω αυτό που θα ονόμαζε ο Κάρτ Γκούσταβ Γιούγκ, το συλλογικό ασυνείδητο, ε, συνδεόμαστε μεταξύ μα. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά στη σύγχρονη επιστημονική εντός αγωγικών κατανόηση αυτών των πραγμάτων, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να υπάρχει μια σύνδεση εξαποστάσεως μεταξύ των πραγμάτων ή μεταξύ των ανθρώπων, είναι μέσω πεδίων. Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό. Η Γη είναι συνδεδεμένη εξαποστάσεως π.χ. με τη σελήνη και τον ήλιο, μέσω του βαριτικού πεδίου. Εγώ συνδέομαι εξαποστάσεως με ένα φίλο μου στο τηλέφωνο μέσω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ε, ρινίσματα σιδήρου τακτοποιούνται κανονικά σε μορφικά σχήματα γύρω από ένα κομμάτι σίδηρο μέσω του μαγνητικού πεδίου. Είμαστε φτιαγμένοι από μόρια και κύτταρα και όλα τους υπόκεινται σε ταλαντώσεις. Η κουβατική φυσική μιλά για την εμπλοκή με την οποία σωματίδια χωρισμένα από μεγάλη απόσταση μεταξύ τους συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να είναι συνδεδεμένα Επομένως λέω εγώ γιατί να είναι τόσο δύσκολο για πολλούς εκεί έξω να αποδεχθούν ότι πιθανώς και εμείς οι ίδιοι να είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας με ανάλογους τρόπους Κάντε ένα πείραμα πάρτε δύο ξύλινες κλασικές κιθάρες ε, ακουμπίστετες κάτω στο πάτωμα τη μία δίπλα στην άλλη έτσι ώστε οι, οι τρίπες τους ας πούμε, να αντικρίζουν η μία την άλλη με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους όχι κολλητά ούτε και πολύ μακριά κάτι ενδιάμεσο, μια μέτρια απόσταση μεταξύ τους ε, και τοποθετήστε έτσι όρθιες πλάγια ώστε αντικρίζουν η μία την άλλη χτυπήστε δυνατά τη χορδή της μίας κιθάρας και θα δείτε ότι συντονίζει και τις απέναντι χορδές και παίζει και η άλλη κιθάρα. Θυμάμαι σε όλα αυτά τώρα τις ερεύνες του ε, θρηλυκού και αγαπητού μας ε, Dr. Rupert Ρούπερτ μου δείχνει εδώ η συγκυβερνήτρια μου ένα απόσπασμα από, τα, από κάποια κείμενά του στην οθόνη του control panel μας. Διαβάζω. Η ύπαρξη των πεδίων που εκτείνονται εκεί έξω είναι ελέγξιμη. Εάν διαχωρίσεις τιμήματα ενός συστήματος που είναι συνδεδεμένα με αυτό που αποκαλώ μορφικό πεδίο, τότε θα συνεχίσουν να είναι σε επικοινωνία αν τα διαχωρίσεις, ακόμα και αν είναι διαχωρισμένα με την κανονική έννοια όταν τα μέλη μια στενά συνδεδεμένης ομάδας κινούνται σε απόσταση το ένα από το άλλο και διαχωρίζονται, όπως π.χ. κάνουν λύκη όταν πηγαίνουν για κυνήγι και αφήνουν τα κουτάβια τους στη φωλιά τους. Οι δεσμοί μεταξύ τους δεν σπάζουν, απλά εκτείνονται, τεντώνονται και αυτή η σύνδεση πεδίου ανάμεσα σε αυτά τα διαχωρισμένα τμήματα του λυκοσυστήματος, της ομάδας, συνεχίζει να τα συνδέει μεταξύ τους. Πιστεύω ότι αυτή είναι η βάση της τηλεπάθειας. Επίσης λέει ο Ρούπερτ Σελτρέικ, αν μπορείς να καταδείξεις ότι τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να συνεχίσουν να λεπιδρούν μεταξύ τους από απόσταση, πέρα από την εμβέλεια των κανονικών αισθήσεων, τότε είναι τελείως ξεκάθαρο ότι κάτι συμβαίνει. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι η ένδειξη για την ύπαρξη του μορφικού πεδίου. Θα έλεγα, είναι τα λεγόμενο μορφογεννητικά πεδία, θα έλεγα ότι εδώ να έχουμε... Την ύπαρξη, εδώ έχουμε την ύπαρξη ενός είδου πεδίου, αφού τα πεδία είναι τα μόνα που μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μπορούν να συνδέουν τα πράγματα μεταξύ τους εξαποστάσεως. Ονομάζω αυτό το πεδίο μορφικό και υποστηρίζω ότι σχηματίζεται μέσω μιας μορφικής διάταξης, ενός μορφικού συντονισμού, Μπορείτε να το αποκαλέσετε όπως επιθυμείτε, αλλά θα είναι ένα είδο πεδίου όπως και να το αποκαλέσετε. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τον Rupert Sheldrake και όχι μόνο υπάρχουν τα, μορφο, τα μορφικά πεδία ή αλλιώς μορφογεννητικά πεδία που δημιουργούν αυτό που λέει Morphic Resonance, δηλαδή τον μορφικό συντονισμό και ε, οι επιδράσεις αυτές μεταδίδονται μέσα στο πεδίο αυτό και συντονίζονται τα πράγματα, οι άνθρωποι, τα ζώα μεταξύ τους. Είμαστε συνδεδεμένοι άρρηκτα μεταξύ μας. Και είμαστε πνεύματα. Και τα πνεύματά μας επίσης με άλλους ανεξιχνίασους τρόπους πέρα από τα παιδιά αυτά, πνευματικούς τρόπους, επίσης συνδέονται μεταξύ τους. Και ο μυστικός πόλεμος που χρησιμοποιεί αυτούς τους συντονισμούς και αυτές τις συνδέσεις δεν γίνεται μόνο στο υλικό πεδίο, αλλά και στο πνευματικό. Διατρέχεται όλο το πνευματικό πεδίο από τον μυστικό πόλεμο. Έχει μεγάλη σημασία. Τι πιστεύεις, τι σκέφτεσαι, ποιε είναι οι προθέσει σου, ποια είναι η ακαιρεότητά σου, ποιε είναι οι αξίε σου, ποια είναι η ηθική στάση σου στη ζωή, η πνευματική στάση σου στη ζωή και πώς μετατρέπεις καθημερινά αυτό το πνεύμα σε πραγματικότητα, σε πρακτικότητα, σε πράξεις και πώ αυτές οι πράξεις επηρεάζουν πνευματικά όλους τους υπόλοιπου αφού έτσι κι αλλιώ συνδέεσαι μεταξύ του, αλλά και οι πράξει σου τους επηρεάζουν διαμέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων. Μια πεταλούδα που φτερουγίζει στο Τόκιο προκαλεί τυφώνες στην Νέα Υόρκη, λέει η θεωρία του Χάους. Και έτσι συντελείται ο μυστικός πόλεμος παντού και έχεις εσύ την αποκλειστική ευθύνη όσον, αφ όσον σε αφορά τη συμμετοχή σου συνειδητής ή ασυνείδητης σε αυτόν τον πόλεμο της σκοτεινής αρνητικής παράταξης που προσπαθεί να επηρεάσει τις καταστάσεις, τα πράγματα και την, και την ε, όλη ε, μορφή της πραγματικότητας και εναντίον της φωτεινή θετικής παράταξης που επίσης προ, προσπαθεί να επηρεάσει τα πράγματα προς το φωτεινό, προς το καλύτερο προς το δημιουργικότερο και προς το πνευματικότερο. Ο μυστικός πόλεμος είναι παντού, γύρω σου, μέσα σου Πρέπει να πάρεις Κάποτε μία θέση. Για... Την έχει ήδη, αλλά για να μπορέσεις να τη συνειδητοποιήσει, πρέπει να ενημερωθεί και να προβληματιστεί και να καταλάβεις τι συμβαίνει. μα ακούει κανεί εκεί έξω. When we look. When we see things are not what they should be, God's counting on me, God's counting on you. open and we'll all pull through, hope we'll all pull through, open we'll and we'll all pull through, me and you. Time to turn things around, trickle up, not trickle down, God's counting on me. God's counting on you. Time to turn things around. Trickle up, not trickle down. God's counting on me. God's counting on you. Hey, sing it with us. Open we'll all pull through. Open we'll all pull through. Open we'll all pull through. Me and you. Oh, some of you are singing real good, but some are. Preserving their academic objectivity. Yes, when drill, baby drill, turns to spill, baby spill. God's counting on me. God's counting on you. Yes, when drill, baby drill, turns to spill, baby spill. God's counting on me. God's counting on you. Open hill. get everyone involved, God's counting on me, God's, God's counting on you. When there's big problems to be solved, let's get everyone involved, God's counting on me, God's, God's counting on you. Here we go! Open all, open open all, open open Don't give up, don't give in. Working together, we all can win. God's counting on me. God's counting on you. Don't give up, don't give in. Working together, we all can win. God's counting on me. God's counting on you. me will affect eternity God's counting on me God's counting on you what we do now you and me will affect eternity God's counting on me God's counting on you open it I sing with the kids in my hometown. When we work with younger folks, we can never give up hope. God's counting on me. God's counting on you. Yes, when we work with younger folks, we can never give up hope. God's counting on me. God's counting on you. Ποιοι είμαστε Ο άνθρωπος Μια λέξη μόνο Είναι αυτό που όλοι είμαστε Είμαστε ένα εύθραυστο και περίτεχνο πείραμα Είμαστε τα σκοτεινά δάση Από τα οποία βγήκαμε κάποτε Γεμάτοι αρχαίους φόβους Και οράματα σκιών Πέρα από το φως της νυχτερινής φωτιάς Είμαστε οι σπηλιέ. Στις οποίες κάποτε ζωγραφήσαμε παράξενα θηρία Φίλους με τόξα και με ακόντια Θεούς, αστερισμούς και νεκροκεφαλές Είμαστε οι Πανσέλινοι που είδαμε Πόσους Πανσέλινος έχεις δει Είμαστε οι κάτοικοι μιας μικρής γαλανόλευκης σφαίρας Που ταξιδεύει στριφογυρνώντας τη μαύρη θάλασσα του σύμπαντος Τραγουδάμε Παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια όσοι παίζουμε. Βλέπουμε όνειρα. Μας αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα, οι μακρινοί ορίζοντες. Καταστρώνουμε σχέδια. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις συμπτώσεις. Χαμογελάμε. Διαβάζουμε βιβλία ή βλέπουμε ταινίες για να φανταστούμε ότι κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Φοβόμαστε το σκοτάδι. Αγαπάμε. Τις νύχτες μας παίρνει ο ύπνος μπροστά στι οθόνες. Είμαστε μια φόρμα κινησιολογίας, μια σύνθεση από πρωτεΐνες και αμινοξέα, ένα πλέγμα από ενέργεια και πληροφορίες, όνειρα και εντυπώσεις και ατμόσφαιρες. Είμαστε η ικανότητα αναπαραγωγή μας. Πολλαπλασιάζουμε εκθετικά τον εαυτό μας μέσα στο χωρόχρονο, μεταστοιχειώνοντας τη γονιδιακή και κοιταρική δομή μας σε νέα συνθετικά σώματα και μορφογενέσει. Είμαστε αυτό που βλέπουμε, αυτό που ακούμε, αυτό που γευόμαστε, αυτό που αγγίζουμε, αυτό που νιώθουμε, αυτό που φανταζόμαστε. Είμαστε η ανάμνηση του εαυτού μας, συνέχεια, πρόσωπα, μέσα στους καθρέφτες. είμαστε μεταπλάσεις του H2 το 90% του σύμπαντος είναι H2 Άπειρα Άπειρα άπειρα μοναχικά σωματίδια που αναζητούν τη σύνθεση και ο άνθρακας η βάση όλης της οργανικής ζωής είμαστε ο άνθρακας που συνδέεται με το στοιχείο εκείνο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αυθονία στο σύμπαν το υδρογόνο η βάση μας είναι 4 μόρια υδρογόνου σε σύνδεση με ένα μόριο άνθρακα. Σμίνει από τέτοιες δομικές συνδέσεις που οικοδομούν ένα οξύ, το νουκλεϊνικό οξύ, δηλαδή το πυρηνικό οξύ μας. Είμαστε πυρηνικοί αντιδραστήρες. Ο αντιδραστήρα μας αυτός φτιάχνει DNA, RNA και άλλες άγνωστες λέξεις. Μάλιστα μεταξύ μας κάποιοι προσπαθούν να παρέμβουν με το RNA μέσα στο DNA μας ποιος ξέρει γιατί προσέχετε. τελικά είμαστε η πληροφορία μετασχηματισμένη σε κόσμο είμαστε ο κόσμος είμαστε τα δέντρα η πράσινη χλωροφύλη μετάλαξε το CO2 σε O2 το διοξίδιο του άνθρακα σε οξυγόνο σε όλο τον κόσμο μας, επιτρέποντας έτσι στους χρήστε του O2 να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν. Είμαστε χρήστε του O2, του οξυγόνου 2. Είμαστε εθισμένοι στο οξυγόνο. Μας είναι απαραίτητο και ο συνδυασμός του O με το H2, του OH2, για να γεβόμαστε την επαφή μας με το στοιχείο που αφθονεί περισσότερο από όλα τα άλλα στο σύμπαν, δηλαδή για να κρατάμε την επαφή μας με το σύμπαν. Χωρίς H2O, χωρίς νερό δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε τρεις περιστροφές της γαλανόλευκης διαστημικής σφαίρας γύρω από τον εαυτό της. Ούτε τρεις μέρες. Είμαστε ο εγκέφαλος μας. Η υπεροντότητα της χλωροφυλικής φύσης τρέφει με οξυγόνο τον εγκέφαλό μας. Αυτό είναι το σχέδιό της, για να μπορεί ο εγκέφαλός μας να σκέφτεται. Συνήθως σκέφτεται πολύ παράξενα πράγματα. Είμαστε αυτά τα πολύ παράξενα πράγματα. Είμαστε η σκέψη μας που αναπνέει, εισπνέει την πνοή του κόσμου και μπορεί να σκέφτεται και να ονειρεύεται και έτσι να έχει πνοή, να έχει πνεύμα, να πνέει κάτι εντός του και έτσι να έχει την πνευσί. Είμαστε πνεύμα, το προϊόν της πνοής του κόσμου που μεταστοιχειώνει την ύλη σε φαντασία, σε πνεύμα. Και είμαστε. Συνεχώ, μετατροπή τη φαντασία σε ύλη, υλοποιώντα συνεχώ αυτά που φανταστήκαμε. Είμαστε πνεύματα, πνοέ του ανέμου και ο άνεμο φυσάει και κανεί δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είχε πει ο Ιησού Χριστό στον Οικόδημο. Το... Είμαστε, λέει, πνεύματα. Λέει, από πού έρχεται το πνεύμα. Λέει, όταν φυσάει, λέει ο άνεμο, δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ούτε τον βλέπει κανεί. Είμαστε είδωρ, H2O και πνεύμα ακριβώς όπως το είχε πει ο, επίσης ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο, ότι πρέπει να αναγεννηθείτε άνωθεν, από είδωρ και πνεύμα και μπορούμε να αναγεννηθούμε ναι σε κάτι πιο ευγενές είμαστε οι ευγενείς προσδιορισμοί μας οι ευγενείς προορισμοί μας και οι ελπίδες μας η πίστη μας αυτό που πιστεύουμε αυτό είμαστε Μα ακούει κανεί εκεί έξω. Said vengeance is his, but I'ma do it first I'm gonna handle my business in the name of the law oh. Now if he made you cry, oh I gotta know That he's not ready to die My judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest. Have the warning. Our wrath will come down like the cold rain And there won't be no shelter, no place you can go <laughs> hey, hey, hey. Μου. Ο κώδικας μας, αποθηκευμένος σε ένα τέταρτο LB του DNA, απαρτίζει την πληροφορική κληρονομιά ολόκληρου του πλανήτη μας. Είναι η πλανητική μας διήγηση. Είμαστε η ιστορία του κόσμου μας, κωδικοποιημένη μέσα μας. Είμαστε η ιστορία της αυξανόμενης ικανότητας του βιοσυστήματος να παράγει περισσότερη πληροφορία με όλο και λιγότερη χρήση ενέργειας είμαστε το εφήμερο που δημιουργεί περισσότερα με όλο και λιγότερα είμαστε η εκπληκτική ικανότητα που διαμέσου σκεπτόμενης ενέργειας πριν αυτού πρόκειται σκεπτόμενης ενέργειας δημιουργεί εξωσωματικές προεκτάσεις που μας επιτρέπουν να ελέγχουμε το περιβάλλον δηλαδή είμαστε η τεχνολογία μας Είμαστε η τέχνη, είμαστε μεταφορές, παρομοιώσεις, συμβολισμοί, εμπνεύσεις. Είμαστε η έμπνευση του συνόλου της παραγωγής των καλλιτεχνών της ιστορίας του κόσμου. Είμαστε η φιλοσοφία μας. Είμαστε το μέλλον του πολιτισμού του παρελθόντος. Είμαστε αρνητική εντροπία. Παντού γύρω μας βασιλεύει η εντροπία και εμείς οι ίδιοι είμαστε η αρνητική εντροπία η άρνηση για την παρακμή δηλαδή είμαστε η κυκλοφορία του αίματος στον πλανήτη οι διακλαδώσεις της κυκλοφορίας του αίματος περνούν μέσα από τον καθένα μας εσωτερικά ποτάμια που δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος και σε αυτό μοιάζουν με τα υποχθόνια ποτάμια της λάβα και όπω αυτή έτσι και το αίμα βράζει μέσα μας είμαστε πολλά άλλα Είμαστε οι σημαίες των εξερευνητών που ανέμισαν μοναχικά σε όλα τα γνωστά και μακρινά μέρη. Είμαστε όλοι οι αναστεναγμοί των ποιητών, των εραστών, των ανέμων, των ψιθύρων. Και αν θέλουμε να την ακούσουμε την ψυχή μας, μπορούμε να την ακούσουμε για λίγο, στο κλάμα των παιδιών. Είμαστε όλοι οι συνδυασμοί των λέξεων. Είμαστε οι λογικοί που συνθέτουν αυτές οι λέξεις ο λόγος εμείς είμαστε το νόημα τους εμείς είμαστε το νόημα των λέξεων του λόγου και εν αρχή είναι ο λόγος είμαστε φως ένα υπέρμετρα φωτεινό σώμα στο ηλιακό μας σύστημα στέλνει το φως του από το άπειρο μαύρο ύψος μέχρι εδώ σε εμάς μας φανερώνει εικόνες παντού γύρω μας και μας επιτρέπει να δούμε τα πρόσωπά μας και τα χαμόγελά μας και τα βλέμματά μας και την ομορφιά μας και τους αγαπημένους μας. Είμαστε κατά βάθο αυτό το φωτεινό σώμα. Και είμαστε καλλιδοσκοπική εμφάνιση φωτισμών και φωτόμετρα, σκιέ, φωτογραφίες. Είμαστε οπτικές γωνίες, οπτικές ίνες, οπτικοακουστικά μέσα, φωτοευαίσθητες μεμβράνες, φιλμς, κάμερες. Είμαστε ονειροπόλοι. Είμαστε μέσα σε μια συνεχή φαντασμαγορία. Και ταυτόχρονα, παρόλο που εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι εδώ που σας μιλάω, είμαι η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, η οδής Είμαι η ένας Τρινύχτα του Βαν Χόχ. Είμαι ο δόν Κιχώτης του cervantes και η θεία κομμωδία του Ντάντε και τα οράματα των σουρεαλιστών, και η πολιτεία του Πλάτωνα και το έπος του Κιλγκαμές και η Οδύσσια του Ομήρου και όλα τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, όλων των εποχών, όλου του κόσμου. Είμαστε η εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Είμαστε η ψυχή όλου του κόσμου. Ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Μα ακούει κανεί εκεί έξω. το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εκπέμπουμε όπως κάθε τρίτη νύχτα λίγο μετά τις 10 έτσι και σήμερα εκπέμπουμε τα μηνύματά μας και τα τραγούδια μας μέσα από τις συχνότητές μας εκεί κάτω προς εσένα που τα λαμβάνεις καθώς αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλπίντο 14 εκπέμπουμε για λογαριασμό του αωράτου κολεγίου και του Radio Nowhere θέλω να σας παίξω μια φωνή ενός ανθρώπου που χάθηκε πρόσφατα. Είναι η φωνή του μεγάλου ε, εναλλακτικού μελετητή και σύνομο Τζόρνταν Jordan Maxwell, ο οποίος υποστηρίζει σε αυτό που θα ακούσετε ότι η γνώση είναι το κλειδί. The knowledge is the key. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που να ακούει ο Jordan Maxwell. I believe that knowledge is power. And this is why so many people in America especially feel powerless because they have no knowledge. It is written in the Old Testament that my people are dying from a lack of knowledge. And that's certainly true, today people are dying, you know, they're wasting their lives away because they're ignorant, ill-informed, and unread as to how the world works. As long as civilization does not understand where we have come from, where we are now, and where is the whole human race going in the future. If you don't have that kind of spiritual vision, then we're going to perish. Because all of us are nothing more than sitting ducks. Unless you understand freedom and how, how it, where it came from, and how it was obtained, unless you start thinking in terms of protecting your rights and your freedoms, for he who would be deceived let him you need to educate yourself about how the world really works because until such time as you have educated yourself and understand that knowledge is power, power, power, power, power. because as long as you don't understand how you are being used how you're being lied to mistreated deceived You're never going to be able to get out of the mess we're in. It's absurd. Knowledge is the key. And again, maybe not. And unfortunately, too many people are preoccupied with watching television and sports and trying to make a dollar just to stay alive. They don't realize what's really going on behind the scenes in our country of America and around the world. Who is running this planet, and what are they doing to the human race? Unless and until we wake up and begin to take back the sovereignty of our own minds, forget about television, forget about all the nonsensical entertainment that we're bombarded with, fucking fantastic. Let's wait, and begin to start thinking seriously about your life, and where you've come from, and where you're going. And what's going to happen to your children and your grandchildren when you're gone? You have better start waking up and understanding the world we live in is very, very serious trouble. And we need to wake up and understand how the world really works. Unless and until you educate yourself as to how your world operates, You're never really going to experience freedom. freedom. Freedom. Because as a man thinketh, so is he. That's what I hope to help you do. I'm Jordan Maxwell. Είμαστε εδώ στο μυστικό διασημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και καθώς κάθομαι τώρα δίπλα στη συγκυβερνήτριά μου μου δείχνει στην οθόνη του control panel της ένα πολύ παλιό κείμενο του Charles Φόρτ γύρω στα 1920 ο παπούλης μας, ο Charles Φόρτ, γράφει «Ένα καινούριο αστέρι εμφανίστηκε στον ουρανό σε τι διαφέρει άραγε από κάτι σταγόνες αγνώστου προελεύσεως» που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα σε μία βαμβακοφυτία στην Οκλαχώμα κρατώ σημειώσεις για όλα τα παράξενα θέματα όπως τις ομόκεντρες αποκλήσεις της μαγνητικής βελόνας στο σεληνιακό κρατήρα Κοπέρνικο την ξαφνική εμφάνιση των Βρετανικών Πορφύρων τις παράξενες μεταναστεύσεις των Πεταλούδων τους εποχιακούς μετεωρίτες ή το ξαφνικό φύτρωμα μαλλιών στο κεφάλι μιας Αιγυπτιακής Μούμιας Βροχές από ψάρια. Από κάποιο σημείο και έπειτα, το ενδιαφέρον μου δεν στρέφεται στα γεγονότα αυτά καθαυτά, αλλά στη σχέση που έχουν μεταξύ τους. μα απασχολεί πολύ αυτό που ονομάζουμε συμπτώσεις. Αν όμως δεν υπάρχουν συμπτώσεις, έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή ένα είδος πεταλούδα της νύχτας, που είναι πολύ λαμπερή. Λέγεται «σφίγγα με νεκροκεφαλή» γιατί πάνω στη ράχη της μπορεί να ξεχωρίσει ολοκάθαρα ένα σχήμα ολόιδιο με το ανθρώπινο κρανίο, μια νεκροκεφαλή. Βγάζει ήχους σαν Είναι πολύ ευαίσθητη. Έχω μια άλλη πεταλούδα που ονομάζεται πεταλούδα καλυμά και μοιάζει με ένα ξεραμένο φύλλο, γιατί μιμείται τα ξερά φύλλα, σαν παραλλαγή, καμουφλάζ για να προστατευτεί. Αλλά η πεταλούδα με τη νεκροκεφαλή μιμείται τα οστά, γράφει λοιπόν ο, ο Παπούλης μας στο Τσάσφορ το 1920. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Η σκέψη του συνεχίζει και είναι πρωτοποριακή και να μας εμπνέει μέχρι σήμερα όλους εμάς τους φορτένους. Συνταξιδιώτες μου, μου είναι γνωστά τα περιστατικά μιας αυτόματης τάξης στη φύση. Από πού προέρχεται αυτή η τάξη παντού. Μια σταγόνα λαδιού, μες στο νερό, σχηματίζει μια σφαίρα. Οι νυφάδες του χιονιού έχουν εξαπλήσει μετρια Μια πέτρα που πέφτει σε μια λίμνη σχηματίζει ομόκεντρους αναπτυσσόμενους κυκλούς. Και γνωρίζω, συνταξιδιώτες μου, ότι ο βαθμός αυτής της Αυτόμα της τάξης Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αρχικά Είχε υποτεθεί από διάφορους Η ίδια η πολυπλοκότητα Πυροδοτεί την αυτοοργάνωση Αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε Τάξη για ελευθερία Όπως την αποκαλούσε Ένας επιστήμονας Του εγκεφάλου φίλος μου Ο Μινάς, ο Μαδετζίδης, Χαμένος πια αν αρκετά διαφορετικά μόρια Προσέξτε Περάσουν ένα καθορισμένο όριο Πολυπλοκότητας Αρχίζουν να αυτοοργανώνονται Σε μια νέα οντότητα Ένα σον κύτταρο Και όλα τελικά Κλείνουν στο σχηματισμό Ενός γιγαντιέου δικτύου Κάπως έτσι λογικά Πρέπει να δημιουργείται η ζωή Όταν η ανάμιξη διαφορετικών μορίων Περνά το κατόφλι ενός συγκεκριμένου επίπεδου πολυπλοκότητας και αυτοοργανώνεται σε ζωντανέ οντότητες. Αυτή η εμπνευσμένη αυτοοργάνωση, εμπνευσμένη από πού, ε, η φυσική επιλογή και ο λεγόμενος τυχαίος παράγοντας είναι οι μηχανισμοί της βιόσφαιρας, την οποία όμως διέπουν τόσες πολλές αλυσίδοντες αντιδράσεις, οι οποίες είναι τόσο τακτοποιημένες, τόσο κατευθυνόμενε, τόσο σκηνοθετημένες θα έλεγε που αυτός ο τυχαίος παράγοντας είναι μόνο στο μυαλό αυτών που το πιστεύουν. Οι νέες ανακαλύψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα οικοσυστήματα, τα οικονομικά συστήματα, ακόμη και τα πολιτισμικά συστήματα, πρέπει να έχουν όλα τους εξελιχθεί σύμφωνα με τους ίδιους γενικούς νόμους. Με τον ίδιο νόμο που ε, ε, εξελίσσεται ένα δέντρο, με τον ίδιο νόμο, αν τον παρατηρήσουμε, και μπορούμε να τον αποκωδικοποιήσουμε. εξελίσσεται και η ανθρώπινη ιστορία. Ο ίδιος ο εγκέφαλός μας μοιάζει να είναι εναρμονισμένος με τους γενικούς νόμους του σύμπαντος, όσο τους διακρίνουμε. Ένα κύτταρο εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο που εξελίσσεται ένας σύλλογο ή ένας οργανισμός, μια εταιρεία, ένα βιβλίο, μια εμπορική επιχείρηση, ένας πολιτισμός ολόκληρος, τα φτεράνους κουνουπιού ή ένα δάσο. και το τρομερό είναι ότι τα πολύπλοκα συστήματα δείχνουν να συνεργάζονται σε ένα ακατανόητο υπερδίκτυο οι σελίδες ενός βιβλίου με κάποια απίστευτη δικτύωση συνεργάζονται με τα φτερά μιας μήγας που πετά από πάνω τους συμμετέχοντας και τα δύο στην κοσμική δικτύωση, δηλαδή στη λειτουργία του κόσμου. Ο εγκέφαλός μου, το εσωτερικό ενός καριδιού η ίδια η σφαίρα του πλανήτη, είναι ζωντανοί οργανισμοί που συμμετέχουν σε ένα πολύπλοκο υπερδίκτυο εμπνευσμένη αυτοοργάνωση. Ωραία. Έτσι για λίγο ο Στεφάν Μαλαρμέ είπε... Ότι όλα γίνονται για να καταλήξουν σε ένα βιβλίο Διαβάζω στην οθόνη του κοτρόλ πάνελ μας Μου το καταδεικνύει η κυβερνήτριά μου Το καταπλητικό που γράφει ο επίσκοπος Μπέρκλεϊ Ο πατέρας του σύγχρονου ιδεαλισμού Όλα τα αντικείμενα του ουρανού και της γης Με μία λέξη Όλα όσα συνθέτουν το μεγαλειώδες οικοδόμημα του σύμπαντο Δεν έχουν καμία υπόσταση χωρίς το πνεύμα αν εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι πραγματικά ή δεν υπάρχουν στο νου μου ή στο νου κάποιου άλλου όντως, τότε είτε πραγματικά δεν υπάρχουν, είτε υπάρχουν μονάχα μέσα στον υπερνού κάποιου αιώνιου πνεύματος. Άραγε, φίλοι μου, σε αυτό το απίθανο σύμπαν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχω εγώ όπως νομίζω, αλλά να με φαντάζεται κάποιος, να είμαι προϊόν της φαντασίας κάποιου άλλου. Κάποιου άλλο ανώτερου όντω. Και αν δεν υπάρχω εγώ, αλλά κάποιος με φαντάζεται, τότε τι γίνεται με όλα εκείνα τα μυριάδες πράγματα που εγώ φαντάζομαι. Αν εγώ είμαι ένα όνειρο, τότε όταν ονειρεύομαι εγώ, ποιος ονειρεύεται. Ονειρεύονται τα όνειρα. Come drive me down To Central Station I hate to leave my river time For some damn town That's got forsaken Fairly way well, Northumbria Oh, I'll go where the lady takes me She'll never tell what's in her hand I do not know what fate awaits me Fare thee well, Northumberland My heart beats for my streets and alleys Longs to dwell in the borderland The northeast shore and the river valleys Fare thee well the I may not stay I'm bound for leave, bound to roam and a roam I only say my heart is free Οπότε το μυστικό διαστημικό σταθμό και είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Αν εσύ ο ακροατή μου αρνηθεί να φιλοσοφήσεις να φιλοσοφήσει λίγο, με όλη αυτή την κεντρική πολυπλοκότητα που παρουσιάζω, θεωρώντας την μάταιη και ίσως άχρηστη για τη ζωή σου. Εντάξει, εγκαίρω καλό τον παπούλι μου, τον άλλο παππούλι μου, τον Χόρχε Λουί Μπόρχε, για μια α την πούμε καθησυχαστική ενθαρρυντική όσο και διευκρινιστική παρέμβαση. Διαβάζω από την οθόνη του κοτρόρ πάνελ μας. Α, όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος που δεν φιλοσοφεί ζει μια πολύ φτωχή και μίζερη ζωή. Οι άνθρωποι είναι πολύ σίγουροι για την πραγματικότητα και για τους εαυτούς τους. Έχω τη γνώμη ότι η φιλοσοφία σε βοηθά να ζήσεις. Για παράδειγμα, αν θεωρεί τη ζωή σαν ένα όνειρο, όπως εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου τύχει κάτι το φρικιαστικό ή το απόκοσμο και να έχει καμιά φορά την αίσθηση ότι ζεις έναν εφιάλτη. Αν όμως θεωρεί την πραγματικότητα ως κάτι το απόλυτα σταθερό και άκαμπτο, τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία μπορεί να δώσει στον κόσμο μία μορφή διανοητικής αοριστείας, αλλά αυτή η αοριστεία είναι πολύ ευεργετική. Αν είσαι η ληστής, δηλαδή αν πιστεύεις τα σταθερά και τα πράγματα, γιατί αυτός μοιάζει να είναι ο αληθινός ορισμός του υποτιθέμενου υλισμού, τότε είσαι καθυλωμένος από την πραγματικότητα ή από ό,τι εσύ ονομάζεις πραγματικότητα. Και καθώς η πραγματικότητα δεν είναι πάντοτε τόσο ευχάριστη, ευχάριστη, ίσω αυτή η αποσύνθεσή της διαμέσου της φιλοσοφίας να σε βοηθήσει. Καταλαβαίνω ότι αυτές είναι πολύ εξωφρενικέ σκέψεις, αν και δεν είναι λιγότερο αληθινές επειδή είναι εξωφρενικέ. Our rolls and our tumbles aren't not long. Uh -huh. Στο μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω Από το Υπερπέραν Πέραν Και φτάνουν μέχρι σε σένα διαμέσου του Αλπίντο 14 Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας Τα μήνυματά μας και τα τραγούδια μας Για λογαριασμό του του κολεγίου Και του Radio Nowhere Ποιο είναι το νόημα της ζωής οι άνθρωποι αναρωτιούνται συνέχεια ποιο είναι το νόημα της ζωής και έχουν πρόβλημα επειδή δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή τους ή επειδή τους λένε κάποιοι άλλοι πώς θα έπρεπε να είναι το νόημα της ζωής τους και τι να κάνουν. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ερώτηση που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Υπάρχει λύση, υπάρχει απάντηση σε, αυτό το, σε αυτή την αιώνια ερώτηση. Αν για παράδειγμα ρωτήσεις έναν καλό γιατρό, ποιο είναι το νόημα του να είσαι γιατρός ή ποιο είναι το νόημα της ιατρικής. Άρα για θα σου απαντήσει συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το νόημα. Ναι, το ξέρει το νόημα ένας καλός γιατρός, πέραν πάσης αμφιβολίας. Και μάλιστα περίπου το ίδιο θα σου απαντήσουν και όλοι οι άλλοι καλοί γιατροί. Περίπου το ίδιο. Μάλιστα, αν ρωτήσεις ας πούμε 20 πολύ καλούς γιατρούς με μεγάλη ασφάλεια θα μπορούσαν συνθέσεις από τις ιδίου περίπου τύπου απαντήσεών τους, το νόημα του να είσαι γιατρός ή το νόημα της ιατρικής. Αν ρωτήσεις για παράδειγμα έναν έξπερτ τύπο που για πολλά χρόνια φτιάχνει ηλεκτρονικά κυκλώματα, ποιο είναι το νόημα στο να φτιάχνεις τέτοια πράγματα, το ξέρει, θα σου το πει. Δεν θα έχει καμία αμφιβολία για το νόημα και θα μπορεί να σου το καταδείξει, να σου το περιγράψει με όποια έμπνευση. Το ίδιο περίπου θα σου πούν και όλοι οι άλλοι experts που ασχολούνται πολύ καλά και πολλά χρόνια με αυτό το πράγμα. Αν ρωτήσει έναν αφοσιωμένο λογοτέχνη ποιο είναι το νόημα σε αυτό που κάνει, γιατί συγγράφει, ποιο είναι το νόημα της λογοτεχνίας, το ξέρει, θα σου το πει, γιατί το ζει. Το έχει εξερευνήσει εμπεριστατωμένα και με αφοσίωση επί χρόνια και χρόνια. Και φαντάζομαι ότι περίπου το ίδιο θα σου πούν πάνω κάτω και οι περισσότεροι καλοί και αφοσιωμένοι λογοτέχνες που θα μπορούσες να εμπλέξεις στη συζήτηση. Μπορεί κάποιος εκεί έξω που με ακούει να λέω αυτά να φανταστεί και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που κάνουν κάτι συγκεκριμένο και το κάνουν αφοσιωμένα, το κάνουν καλά ή πιστά η συνειδητά που είναι καλοί σε αυτό, που είναι καλοί άνθρωποι δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που κάνουν και που το κάνουν από συνειδητή επιλογή, ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν, τελικά έχουν και παραπάνω αίσθηση περί αυτού. Ξέρουν το νόημα αυτού που κάνουν. Και το νόημα αυτού που κάνουν έχει πάνω κάτω ένα συγκεκριμένο νόημα για όλου αυτού που το κάνουν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Ο όποιος το βιώνει αυτό αργά ή γρήγορα το καταλαβαίνει το νιώθει, τελικά το ξέρει, μπορεί να το καταδείξει και κάπου σε μεγάλο βαθμό είναι περίπου κοινό μεταξύ αυτών που κάνουν το ίδιο αυτό που θέλω να καταδείξω εδώ με δύο λόγια με το παράδειγμα είναι απλά το συγκεκριμένο του βιώματος άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται με τον ίδιο τρόπο ή ασχολούνται αφοσιωμένα ή κάνουν καλά και κατά το βιώνουν κάτι συγκεκριμένο και φυσικά νιώθουν, κατανοούν, ξέρουν, περιγράφουν το συγκεκριμένο νόημα του συγκεκριμένου. Και ο καθένας με το είδο του, με τους δικούς του, βιώνουν τη συγκεκριμένη κοινή εμπειρία του συγκεκριμένου νοήματος αυτής της κοινή εμπειρίας τους και αίσθησής τους. Όταν βιώνουμε κάτι συγκεκριμένα, έντονα, πολύχρονα, αφοσιωμένα και μελετάμε το βίωμά μας αυτό, καταλαβαίνουμε το νόημά του, το νιώθουμε, μας καθοδηγεί». Ωραία, ας το πούμε τώρα στη ζωή γενικά. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, συνταξιδιώτες μου, προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος αδιάφορος, αόριστος, τυχαίος, εξίσου αδιάφορα και τυχαία και αόριστα ζει και καθώς απλά και τη χάρπαστα ζει αναρωτιέται εξίσου αόριστα και τυχαία και αδιάφορα και απλά ποιο είναι το νόημα της ζωής. Δεν καταλαβαίνω γιατί περιμένει μια ορισμένη και συγκεκριμένη και ενδιαφέρουσα ανακάλυψη ή απλή απάντηση σε αυτό το ερώτημά του. Λοιπόν, δεν γίνεται ξαφνικά λίγο φανερό τι συμβαίνει. Όταν οι άνθρωποι είναι η αρήμα των περιστάσεων όπως οι περισσότεροι, όταν ζουν όπως να είναι και ζουν στα τυφλά, αόριστα, αδιάφορα, τυχαία, χωρίς αφοσίωση, χωρίς συγκεκριμένο αυτό προσδιορισμό, χωρίς όραμα, χωρίς όνειρα, χωρίς πίστη σε κάτι, Χωρί ιδιαίτερε βαθιέ ενασχολήσει, χωρί πολύ καιρη συμμετοχή σε πολύ συγκεκριμένε εκλεπτισμένε εμπειρίε, χωρί συγκροτημένε μνήμε, χωρί βαθύτερε κατανοήσει, χωρί αίσθηση για την πορεία του, χωρί αίσθηση γενικά. Και ξαφνικά ρωτάνε μια μέρα: Ποιο είναι το νόημα τη ζωής, ποια ζωή, συγκεκριμένο νόημα πιανού συγκεκριμένου πράγματο. Γι' αυτό συνήθω τέτοιοι άνθρωποι απαντούν. Δεν υπάρχει κανένα νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής είναι ε, να γλεντάμε και να προσπαθήσουμε να απολαύσουμε τη στιγμή και άλλα τέτοια χαζάκια αόριστα. Διότι δεν ζουν καμία συγκεκριμένη ζωή για να έχει ένα συγκεκριμένο νόημα. Μάλιστα, ίσως, ακόμη και μέχρι, φτάνουν ακόμη και στο σημείο, να μην έχουν στα αλήθεια ζωή καθόλου και έτσι να μην υπάρχει κανένα νόημα γενικό σε τίποτα. Τέλος, αν θέλετε και την γνώμη μου σε αυτό, πρέπει να υπάρχει ένας αληθινός νους που να σκέφτεται το νόημα. Το νόημα είναι το προϊόν του νου. Να υπάρχει λοιπόν ένας αληθινός νους που να σκέφτεται το νόημα για να έχει κάτι νόημα. Δεν πρέπει δηλαδή να είσαι ανόητος. Χωρίς το νου δεν γίνεται. I'd remember just what I it Μου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκπέμπουμε εκεί κάτω μηνύματα και σήμερα τραγούδια που επέλεξε η συγκυβερνήτριά μου για να εκπέμπθουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και πτωούνται εύκολα από τα εμπόδια και τα προβλήματα. Γι' αυτούς το δικό μας αιώνιο σύνθημα, το αντάστρα περάσπερα, προ τα άστρα μέσα από δυσκολίε ε, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ευάλωτοι και πτωούνται εύκολα από όλα τα προβλήματα που συνοντούν, από τις δυσκολίε, από τα εμπόδια, πτωούνται ίσως και παραδίνονται. Αυτό συμβαίνει διότι είναι άσκοποι. Ο μέσος άνθρωπος είναι άσκοπος, δηλαδή δεν έχει σκοπό, ανώτερα ιδανικά, όραμα. Όταν έχεις έναν σκοπό, ένα όραμα, ένα πεπρωμένο όπως το φαντάζεις ή όπως το νιώθεις, κάποια ανώτερα ιδανικά, κάποιε αξίες, δεν πτωείσαι από τίποτα. Δεν μπορεί να σε εμποδίσει τίποτα, τα πάντα δεν είναι παρά ο συναρπαστικό αγώνας για την εκπλήρωση ενός άξιου σκοπού. Ξέρετε, αυτό πάνω κάτω σημαίνει να είσαι αξιόλογος. Όσο για μας, που είμαστε ονειροπόλοι διαδίδω πάντα το βασικό μήνυμα το όνειρο είναι το πρώτο βήμα για τα πάντα συνταξιδιώτες μου ζούμε σε μια εποχή γεμάτη προβλήματα για τον κόσμο σε δύσκολους καιρούς για τους ανθρώπους σε ακόμη πιο δύσκολους καιρούς για το ανθρώπινο πνεύμα νομίζω ότι κατανοούμε αυτά τα προβλήματα ενώ πολλοί από εμάς δεν βλέπουν και καμία ορατή διέξοδο από αυτά. Είναι απελπισμένοι. Κι όμως, τα αληθινά μεγάλα μας προβλήματα δεν είναι αυτά που καθημερινά διαφημίζονται ως τέτοια. Μεγάλος μυστικός πόλεμος υπάρχει στην κατάδειξη και στην κατανόηση των προβλημάτων του ανθρώπου. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θέλει λύσεις και λοιπά και λοιπά και στο οποίο πρέπει να συνταχτούμε απέναντι του εκεί πάνω υπάρχει μεγάλος μυστικός πόλεμος Μπορείτε αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το μεγάλο μυστικό πόλεμο να, όσοι δεν το έχετε κάνει να διαβάσετε το τελευταίο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange στο e που υπάρχει εκεί στα βιβλία Βάλετε περιοδικό Strange στο Google, θα σα βγάλει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το site του περιοδικού Strange. Εκεί στο ISO e που υπάρχει, υπάρχουν βιβλία και μέσα στα βιβλία ο Μυστικό Πόλεμο. Μπορείτε να τον αποκτήσετε online και να σα αποσταλεί στο σπίτι κρυφά από το Αόρατο Κολέγιο. Όπω παντού, έτσι και σε αυτό, λοιπόν, υπάρχει μεγάλο Πυστικό Πόλεμο στην κατάδειξη και στην κατανόηση των προβλημάτων του ανθρώπου και στην αντιμετώπιση του. Ποια είναι αυτά. Και γιατί. Από τη μία η ισχυρή του κόσμου μας δεν ψέματα. Από την άλλη και εμείς αυταπατώμαστε συνέχεια. Ζούμε δηλαδή σε μία εικονική πραγματικότητα. Κανονικότατα μέσα σε ένα μάτριξ. Και μόνο το να συνειδητοποιήσουμε τα αληθινά μας προβλήματα είναι το πρώτο βήμα για τη λύση τους. Η οποία είναι φανερή μετά την αναγνώριση του προβλήματος και τη συνειδητοποίηση και την ανάλυση του η λύση μπορεί πολλές φορές να είναι δύσκολη αλλά δεν είναι ανέφικτη και συνήθως καλεί σε έναν προσωπικό αγώνα και ο αγώνας μέσα σε όλο αυτό το μυστικό πόλεμο όπως τον νιώθει και αν τον καταλαβαίνει κανείς ο αγώνας είναι κάτι άξιο μέσω του οποίου αποκτά νόημα η ζωή μας ως άνθρωποι αποκτούμε όραμα, ιδανικά θέσεις, αξίες, σοφία και ελπίδα και τελικά Γνώση. Και η γνώση είναι δύναμη. Αλλιώς δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε απλά ε, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές μονάδες, λογιστικοί παράγοντες, αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, προβλέψιμοι μέση όρη και τελικά αλαζονικοί εγωιστές που ζουν σε παραισθήσεις ή ανόητες μάζες υπνοτισμένων αυτόματων. Δεν είμαστε στα αλήθεια έτσι. Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα Με καταλαβαίνετε, ακούει κανείς εκεί έξω Ακούσατε το μυστικό διαστημικό σταθμό Καλή νύχτα σας We won't hide They'll come loud and they'll come fast We shoot first and we can last Keep your rifle full by your side Singing Oh Lord, this earth was made for us Singing Oh Lord, this simple life just ain't up. So we'll take a stand Cause we must protect our land Keep your rifle. Eyes are blind, they can scream, they can shout, but they can never smoke us out. Keep your eyes. They'll go on and preach their hate But they won't get past the gate Keep your rifle by your side